Oh, mm -hmm. my Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί οι Έλληνες κάθε Δευτέρα βράδυ εκεί μετά τα 8 αν υπάρχει καμιά καθιστέρηση στις συγκοινωνίες. Μαρία Τζάνης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα κυρία μου. Καλησπέρα. Πώς είστε. Ε? Και από μένα. Είμαι, είμαι... Με λένε Μαρία και είμαι καλά που λένε, ξέρετε. Όχι, όχι. <χωχω> είμαι λιγάκι πιο αισιόδοξη. Α, ε, περιμένω να γίνει αυτή... Η διαδήλωση... Την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή, μην το ξεχνάμε, δύο η ώρα είναι στο Σύνταγμα. Ναι. Όλοι αυτοί οι δημοκρατικοί που έκανε και έφανε... Έχουνε βγει όλοι οι δημοκρατικοί άνδρες που έχουν εκλεγεί κατόπιν δημοκρατικών διαδικασιών και λένε ναι, δεν γίνεται να γίνεται διαδήλωση, λέει, τι να αυτά λέει. Δεν επιτρέπεται. Και δημοψήφισμα λέει γιατί να κάνουμε. Και για το άλλο που έκανες και το γύρισε στούμπα... Να σου πω κάτι Καλύτερα μην κάνει γιατί μπορεί να πούνε όχι <laughs> Και να πει ναι <laughs> Αυτή είναι τρανσέξουαλ <laughs> <trans -sexual, laughs> όλη <όλοι laughs> στα μυαλά <laughs> Στα μυαλά είναι τρανσέξουαλ Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, Και θέλω να το λάβουν υπόψη τους οι φίλοι μας Που μας ακούνε Και που βεβαίως θα είναι εκεί ε, Να μην... Α επιτρέψουν να γίνει αυτό που κάναν στη Θεσσαλονίκη που 2.500 αυτοκίνητα μείνανε εκτός 2.2 ναι, και, ναι, ναι, και ναι, δεν πάει και δεν τα ναι, κατάφεραν ναι, ναι, ναι. είχαν κλείσει ε, τις μπάρες με κάθε τρόπο ναι να τα έχουν λάβει υπόψη τους αυτά για να κοίτα δεν είναι το πρόβλημα Μαρία όπως το ξέρεις πάρα πολύ καλά δεν είναι εάν στα 2.2 στην κυψιά, ε, κλείσουν τι μπάρε που δεν θα γίνει αυτό το πρόβλημα είναι ότι στην Αθήνα Κάνουν αντιδιαδηλώσει πολύ ε, οι αυτές οι μεγάλες πόλεις ανεξάρτητα κράτη που είναι πως είναι το Σαμαρίνο στην Ιταλία Ναι Εδώ υπάρχουν είναι τα παλικάρια στην Αθήνα. όμως είναι τα Εγώ δεν στην μπορώ Αθήνα. αλλά υπάρχουν παλικάρια ναι. που πρέπει να να οργανωθούν με, είδα μια εξαίρετη κυρία το πρωί στο Skype από του διοργανωτέ Από τους παμαγκεδονικές ενώσεις... Ναι, λοιπόν, ε, να, να οργανώσουν ε, περιφρούρηση... Ναι. Εμένα και... συστημό καντήπωση το ερωτάει ο δημοσιογράφος, γιατί τώρα. Και λέει ποιοι θα είναι οι ομιλητές... Λέει ο ελληνικός λαός... Και λέει ποιο είναι ο ελληνικός λαός... Λέει ο ελληνικός λαός... Λέει θα, θα έχει ομιλητέ. Όχι δεν θα έχει... Λέει μπορεί να ανέβουν δύο να κάνουν χαιρετισμό... Λέει ο κύριο Φράγκο, ο κύριο Χ, ο κύριο Τσι. Κανένα. Δεν θέλουμε, λέει, καπέλο μάμιση. Το οργανώνουμε και τελειώνει το έργο. Δηλαδή δεν υπάρχει ενήμερο. Γι' αυτό λαός. είναι διαδήλωση. Ε. Διαδήλωση σημαίνει ότι δηλώνουμε. Δημοσίω, κάτι. Την εκπεφρασμένη μα. Απόψη ε, για ένα και θέμα. με αυτόν τον τρόπο Έτσι. και με άλλου τρόπου. Βούληση δεν είναι άποψη, είναι βούληση. Βούληση, μπράβο, σωστό, με συγχωρείτε. Έτσι. Και... Ότι δεν θέλουμε να παραχωρηθεί. Αυτό και αυτό, ναι. Λοιπόν. Το όνομα Μακεδονία γιατί το είχα πει και από την πρώτη φορά που με ρωτήσανε. Το ξαναλέω. Για πες το. Να είσαστε πλέον οι βέβαιοι ότι αν κάνουν μία νότια και μία βόρεια Μακεδονία, ε, μετά επειδή μέσα στο σύνταγμά του με πάρα πολλά άρθρα αυτό θεωρούν η τα της της Μακεδονίας να τα Τη Μακεδονία λέει, κάτω πρέπει. θα θα της της της της της θα της δηλαδή ναι. ναι. της τη Βόρεια Ελλάδα ναι, ναι, ναι. Αυτό να το έχετε στα υπόψη της Γι' αυτό, αυτό κάτι της της λέει εδώ ο Κουκούτσιος Κάτι αντι... Ε, πατριωτικές αντιδιαδηλώσεις από αντιφάδες κουκούδες αναρχικούς εκαλής και λοιπά από βράσματα των βορείων προάστειων. Μάλιστα. Εκεί και υπάρχουν στα και Τα βορεία προάστια με κάποια βράσματα. Και, και υπάρχουν και κάτι ε, κυρίες σε ισαγωγικά ε, της τηλεοράσεως. Α. Βέβαια. Ε, αυτά είναι κάτι φρόκαλα δηλαδή που. Ε, γελιοποίησαν χύσαν τη χολή του, mm. έτσι είναι όσα δεν φτάνει αλλά πού τα κάνει κρεμαστάρια mm. αυτές οι κυρίες οι οποίες ε, ε, δεν συζητώ για την νόησή τους και τη συνήθιση Λέλα, αυτό είναι, ναι. εντάξει Λε, απλά λέω, λέω ότι πρέπει να, να τα έχουμε στα υπόψη μας αυτά και να τα καταλαβαίνουμε Κοίτα και έτσι. να αφαιρόμεθα ανάλογα ε, Βέβαια. Αυτές είναι ξανθιέ είναι βαμμένες. Ποιε? Οι αυτές που έχουν πολύ νόηση στην τηλεόραση, παιδί μου, είχε εκεί <laughs> Βαμμένες. <laughs> από ποάνια. Έχουν κάνει εμφύτευση τεχνητή νοημοσύνη. Έκαλα. Ε, λοιπόν, επειδή έχει και τον δείμε... καλεσμένο σου τελειώνει σας όλοι σου άσου τα κοινωνικοπολιτικά να πάω τραγούδι για να... Εγώ θέλω έτσι. λιγάκι να μείνομαι σε αυτό. Παρακαλώ. Ε, βεβαίως και θα υπάρξει προσπάθεια να μας το χαλάσουνε. Γκαραντί. Ωραία. Και θα πούνε να διαπονία. Γι' αυτό διαπονία. είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρχει περιφρούρηση. Ε, πιστεύω οι οργανωτές να έχουν λάβει έτσι. τα μέτρα τους, γνωρίζουνε περί πρόκειται. Και να, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και βεβαίως, βεβαίω, ναι. δεν είναι δυνατόν να φοβηθούμε τα καθήκια. Για ποιο λόγο. Δεν ναι, νομίζω. Τα καθήκια ε, δεν πρέπει να τα φοβηθούμε. Ναι. Το καθήκι εφευρέθηκε, είναι αρχαιότατο <laughs> έβριμα για συγκεκριμένο λόγο. <laughs> ναι, Είναι υποδοχέψ, ανθρωπίνων λιμάτων. Λιμάτων. Έτσι, έτσι. λέγεται. Οπότε αυτοί είναι οι υπολείμματα. Αυτή είναι η <χω> Είναι η υπολείμματα όμω. λίγο, ναι. Λούι Σάμψον. Δηλαδή είναι πολύ πιο καθαρό ο βόθρο τη πολυκατοικία μου ε, από αυτά. Ε, τώρα δεν έχει βόθρο, είναι αποχετευτικό σύστημα έχει ναι. τώρα. Ναι. Παλιά. Είχε <χω> τον αχόρταγο με τη, το βιτίο, <χω> Τα θυμάσαι. Λοιπόν, <χω> σε πέντε λεπτά. <χω> α, συνεχίζει. Απάντηση και παρουσία. Και να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Οι εχθροί είναι εντός των τυχών. Και εντός των τυχών. Οκ, okay, πάμε ένα διάλειμμα αγαπητοί φίλοι. Γιατί έχει και έναν καλεσμένο η κυρία Τζάνη να ακούσουμε τι έχει κανονίσει και τι έχει να μας πει. Say in France when they swing to romance because it's all so good, yes, yeah, I say to you like the French people do. so good, oh yes, every boy, every side, every kiss dear. Αμπέμπ το 14 τελικά ακόμα γαριση, η Μαρία Τζάνι γιατί Έλληνε κάθε βράδυ γύρω στου 8 και κάτι ψηλά να συμπληρώσει τι ε, διαδικασίε που θέλει να ολοκληρώσει γιατί έχει και ένα, έχουμε και ένα φίλο εδώ ένα κύριο με πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μα ενδιαφέρει να μα ενημερώσει και τον οποίο θα παρουσιάσει τόσο λίγο Μαρία. Ναι, λοιπόν, ε, πριν μποούμε στην ε, κομδία. Ναι. Ε, έχω ένα θέμα που το είχατε θέσει κι εσείς Εάν η Μίδια είναι Ελληνίδα. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, βεβαίως Η Κολχίδα ήταν ελληνικό τόπο. Όλη τα Ταβρική επάνω. Ναι. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και περιοχές μέσα στον ελληνικό αυτό τόπο ναι. που υπήρχαν και κάποια άλλα φύλλα όπως α πούμε η... καρδούχοι, λιδί, λέλεγες, φρυγές κτλ. Ήταν πάρα πολλοί από αυτούς συγγενή φύλλα μετά με τους Έλληνες. <χω> ε, ωστόσο, αυτά που ξέρουμε για τη Μίδια είναι ότι ε, είναι οκε... έχει γεννηθεί από ωκεανίδα. Έχει δηλαδή ένα γένο ε, τον, α, του θε... ναι. όχι Πέσω. των θεών ακριβώς ναι, αλλά είπαμε, υψηλή καταγωγή είπαμε που λέμε σήμερα υπήρει, οι θεοί, <χω> οι, οι πρωτοκλασάτη που συμβολοποιούσαν τις μεγάλες δυνάμεις της φύσης και της συμπαντικέ ναι. καθώς και τις μεγάλες αξίες ε, που συνέχουν την κοινωνία και καν ανθρωποποιούν τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και δευτερεύουσες θεότητες, νηριίδες, νύμφες κλπ. Ε, Τη μη διασθεία ήταν η κύρικη που ήταν και μάγισα. Ε, Έχει έρθει και σχετική ερώτηση γι' αυτό. Έχει υπάρχουν πολλοί μύθοι. Ε, η προσωπική μου εκτίμηση. Μπράβο, για να σου θέσω και μια ερώτηση που έχει έρθει. Ναι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ε, πριν από την διαμόρφωση ε, του αξιακού συστήματος που το βλέπουμε και με τον Εσχύλο, με τις Ευμενίδες και με... Ε, με όλο το πακέτο που έχουμε το, του αξιακού συστήματος από ε, Ορφέα, Ισίωδο και λοιπά. και τον Όμηρο ναι. θα πρέπει λοιπόν να υπήρχαν πριν ε, κάποιοι μύθοι που βεβαίως συμβολοποιούσαν ε, πράξεις οι οποίες ήταν η και που δεν τις θέλανε και με αυτό τον τρόπο ασκούσανε μία αγωγή πάνω στην, α, ε, στη δεοντολογία του πώς πρέπει οι άνθρωποι να φέρονται. Ναι. Ε, όπως και να έχει η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Μίδια από εκεί που προέρχεται, από τις στιγμές που προέρχεται, από τον χρόνο ε, γιατί οι Έλληνες δεν είναι άγγελοι που φυτέφτηκαν στη γη Ήτανε άνθρωποι με όλα τα ελαττώματα του είδους μας, με μία διαφορά ότι είχαν πολύ νωρί καταλάβει Να. ποια είναι η ανθρώπινη φύση της ανθρώπινης φύσης, φύσης και με θεσμού και με... Ε, όλοι του την διανοητική παραγωγή προσπαθούσαν να προστατέψουν τον άνθρωπο από τον εαυτό του και βεβαίως και τις κοινωνίες και να ε, διαμορφώσουν ένα αξιακό σύστημα μοναδικό και ανθρωποποιητικό και σωτήριο το οποίο περιελάμβανε τον σεβασμό και την προστασία και ολοκλήρου του φυσικού κόσμου γιατί γνώριζαν ότι είναι μέτοχη ουσία του σύμπαντο. Ναι. Μετέχουν μαζί με όλη την δημιουργία της φύσης και δεν είναι ούτε περιούσιο κατασκεύασμα κανενός ε, Θεού, έτσι, έτσι. ούτε σε επίπεδο λοιπόν, λαού, ούτε γενικότερα. Γιατί θα, θα πας παρακάτω. Ε, παρ μισό, αυτά... μισό επειδή θα πα παρακάτω να απαντήσουμε, γιατί είμαστε στη Μίδια, έχει έρθει μια ερώτηση από το φίλο μου από την Ουαλία και λέει. Εφόσον η Μίδια ήταν κόρη του Αίτη, αδερφού τη Κύρκη, δεν είναι Ελληνίδα. Ηταν αδερφή τη μητέρα τη Μίδια. Ναι, εφόσον έχει αυτή τη σειρά, δεν είναι Ελληνίδα. Που ει πίεση ότι δεν είναι Ελληνική καταγωγή κλπ. Όχι λοιπόν. αν είναι Ελληνίδα, είναι σε πρώτο καταστάσεις καταστάσει που ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί όλε αυτέ οι αξίε που διαμορφώνουν και που τι είδαμε. Αυτό περιέγραψα. Ωστόσο, να δούμε λιγάκι τον ίδιο τον Ευρυπίδη, τι λέει τελειώνοντας, έχω φέρει μαζί μου τη μίδια για να σας το διαβάσω επακριβώς, για να το δείτε, λέει ότι αλήμω μου εμένα που... Μισό λεπτό. Λοιπόν, αλλήμον μου λέει εμένα που τώρα μονάχα λογιάζω τα σωστά και τότε όχι, που τώρα σκέφτομαι τα σωστά και τότε που δεν είχα μυαλό όταν σε έπαιρνα. Από σπίτι και χώρα βαρβαρικά, δηλαδή και σπίτι βαρβαρικό και χώρα βαρβαρική, ναι. λέει ο Ευρυπίδης. Και σε έφερνα σε σπίτι ελληνικό για να μου προσφέρεις τόσο μεγάλη συμφορά μου. Εσύ που και πατέρα και αδερφό δολοφόνησες και τα λοιπά. Άρα λοιπόν και λέει παρακάτω ότι ποτέ σε τέτοια πράξη Ελληνοπούλα δεν θα φτάνε. Ποτέ καμιά από τις κόρες που παραμέρισα ο άμυαλος και βρήκα για αξιά μου εσένα γυναίκα οχτρό μου. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο Ευρυπίδης τις αρνείται την ελληνική Ενδεχομένως Καθα, καθαρό, όχι, αίμα, σαν, όχι σαν φύτρα, σαν γένα, ναι. αλλά σαν ε, αξίες που την δείπαν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ξέραν πολύ καλά και το τόνιζαν ότι Έλληνας είναι αυτός που εμφορείται από την ελληνική Κοσμοθεωρία Εννοείται. από την ελληνική κοσμοθέαση, από Έτσι. τον ελληνικό τρόπο ζωής, αξιακό σύστημα και τέτοια. Λοιπόν, ε, έχεις έναν καλεσμένο να τον παρουσιάσεις, γιατί θέλει να, να πει και κάτι απάνω στη Μίδια, στην οποία αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή. Οπότε παρουσιάσαι τον εσύ, που τον εκαλέσες. Λοιπόν, mm. Ωραία, τότε να εμπλακείς από τώρα γιατί ο φίλος μας θα μας πει διάφορα πράγματα για το πώς ε, το υπερσύστημα και οι κυβερνώντες διεθνώς και στον τόπο μας έχουν καταφέρει να μολύνουν δραματικά, ο ίδιο είναι γιατρό, ε, δραματικά το περιβάλλον, ε, προς, προς βλάβη μας δηλαδή. Αλλά α, επειδή θα τα πούμε μετά... Και επειδή έχει άποψη για τη μύδια... Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία που μου Αλία. δίνεις το λόγο και ακούω με μεγάλη προσοχή <ΣΣΣ> όλες αυτές τις απόψεις και τις ε, ε, θέσεις πάνω στο θέμα της Μύδιας αλλά και γενικότερα για το Σκοπιανό που πρόλαβα λίγο να ακούσω και συμφωνούμε και συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις αυτές για την, το θέμα του Σκοπίου αλλά ας μην εξαντλήσουμε σε αυτό να πάμε στο θέμα αφού άκουσα με μεγάλη προσοχή απόλυτα το γενολογικό δέντρο και οι τη μύδια. Είναι έτσι με την Κύρκη. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω το εξής από την πλευρά της ιατρικής. Η μύδια ήτανε ήτανε εξαίρετη φαρμακεύτρια και κατάγεται και από το γένος της Εκάτη, ναι, Η ναι. οποία προηγήθηκε σαν φαρμακεύτρια στην εποχή εκείνη. Υπάρχουν Και η Κύρκη, Οπότε το όνομά της βγαίνει και από, από άλλο... το ρήμα Κεράνιμι ναι. που σημαίνει αναμειγνύο που αναμειγνύει τα βότανά τη και έφτιαχνε τα ε, φαρμακευτικά της. στην Κόρινθο. Ε, πριν ε, είχαν ναό αφιερωμένο στη ίδια και ναι. την είχαν ως θεραπεύτρια. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Το γνωρίζω στην, στην, στην Κόρυνθο. Η κίρκη λοιπόν επίσης βγαίνει το όνομά από το Κεράνιμι και της Μύδιας είναι το πιο σημαντικό ότι βγαίνει το όνομά τη από τη ρίζα Μύδ που σημαίνει το άτομα τα οποία έχουν ε, γ, ιατρικές γνώσεις που εφερούνται σοφία την εποχή εκείνη. Βέβαια, είναι το Μύτ της μύτ, μύτ, μύτ, Μύτης. Ναι, μύτης ναι, η μύτη η θεά της Σοφίας. Ο Δίας, που, που σημαίνει, είπε... Και ναι, Μύτης είναι και ναι, ο Δίας, ναι, ναι, που σημαίνει ο... Ναι. ο... Ο νοήμων, ο γνώστης, ο γνώστης και ο μύτος σε... τη ε... Το μέσον δηλαδή της γνώσης ναι. Ο Μαρία, γνώστης όμως κυρίως Μαρία να το κοντά στο μικρόφωνο εσύ Για να ακούγεσαι ε, Κυρίως σε ιατρικές γνώσεις <Τι> η, η, η, Το θέμα της σοφίας Και των γνώσεων ε, Εξού και το ημίτης που έβαλε Στην ιδύν του ο Δίας, Προκειμένου να, να γεννήσει την Αθηνά Στο, στο, στο μυαλό του Επίσης και η άλλη φαρμακεύτρια η αγαμίδη που βγαίνει από το μύδι και το άγαν η υπερβολική γνώση της ιατρικής σοφίας. Και η, η Μύδια εισήγαγε σήμερα τη γνώση της αφέμαξο μετάγγισης, διότι περνώντας μετά από την εκστρατεία την αργοναυτική από την Κέρκυρα, βρήκε δύο γυναίκες που ζήτησαν να τις κάνει νεότερες και ε, ε, ε, έβγαλε το αίμα το, το γεροντικό υποτίθεται και έβαλε το ελιξίριο της νεότητας και έτσι... Ε, τις έκανε πιο νέες Και πιο όμορφες Αυτό όμως παραπέμπει σήμερα Στην αφέμαξο μετάγγιση και, και στην αιμοκάθαρση που έχουμε σήμερα Στην ιατρική Μια ανωτελεία του δευτερόλεπτου Να βάλουμε τους φίλους μέσα Ο φίλος Μαπνοαλία λέει Από εκεί βγαίνει και η λέξη Medicine, medicine medical, medical, medical. Και medicine. μια φίλη λέει εδώ Πρωτελλαδικές καταστάσεις ε, Έστικτα πρωτόγωνα Μια ακόμα κλασικά διαμορφωμένα Και ναι. Μη σημαίνει σκέφτομαι και Φροντίζω. φροντίζω. Ένα φίλο από την Καρδίτσα θέλει περισσότερα στοιχεία για τον κύριο Ανδρέα να πούμε ξανά όνομα. επίθετο ναι, και, και λοιπόν, ιδιότητα του. να τελειώσω λοιπόν και επίση με το όταν την εγκατέλειψε ε, ο Ιάσονα για να παντρευτεί κάποια άλλη στην Κορυνθία. Ναι, της χάρισε το, τη το, το, ναι, της χάρισε το φόρεμα την οποία την δηλητηρίασε και μπαίνει η έννοια του διασυστημικού δηλητηρίου το οποίο δυστυχώ σήμερα τα όργανα φωσφορικά φυτοφάρμακα είναι διασυστημικά δηλητήρια δηλαδή όταν ραντίζεται το μήλο το δηλητήριο δεν μένει μόνο στη φλούδα οπότε, οπότε μέσα. οι Νοικοκυρέ μπράβο, όταν υποτίθεται ότι θα το πλήνουν καλά ή και με σαπούν δήθεν ότι θα απαλλαγούν από το δηλητήριο, έχει μπει μέσα στη μάζα του μήλου και αυτό λέγεται διασυστημικό. Η έννοια λοιπόν του διασυστημικού δηλητηρίου την ήσυχα για ημίδια. Λοιπόν κύριε Αντρέα μία νοτελεία θα την Άρα υπάρχει κάποια αμφιβολία... Το παρουσίασε τον εαυτό σου, ναι, Υπάρχει, μια... Ναι, Υπάρχει ε, ε, πλέον κάποια, κάποιος που να διαφωνεί αν η μίδια είχε ελληνική καταγωγή. Κοίταξε, αν είναι το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τον... Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τον σεβαστούμε τον Ευρυπίδη όπως την παρουσιάζει. Ε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η μίδια ήταν φύτρα ελληνική αλλά... Στον χρόνο που ζει και από τον, την περιοχή που προέρχεται ε, θέλει να πει ο τραγικός σπιτής ότι δεν είχε την, α, σε πληρότητα την, α, την αξιακή παρακαταθήκη του ελληνισμού γι' αυτό και έκανε αυτά τα πράγματα γιατί της το λέει ξεκάθαρα, της το λέει ξεκάθαρα σε πήρα από βαρβαρική ε, χώρα και από βαρβαρικό σπίτι της λέει και ο Ιάσονα. Και δεν είχα μυαλό και σε πρόκρινα από τις Ελληνοπούλες που καμιά Ελληνοπούλα δεν θα το έκανε αυτό να σκοτώσει τα παιδιά της. Επομένως, εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι ε, για κάποιους λόγους αυτό που μπορεί να κάνει είναι Σοκρατική η άποψη αυτή. Αυτό που μπορεί να κάνει μεγάλο καλό μπορεί να κάνει και μεγάλο κακό. Και αυτό που μπορεί να κάνει μικρό καλό μπορεί να κάνει μόνο μικρό κακό. Άρα λοιπόν, οι ε, μύθοι που θέλουν την ίδια θεραπεύτρια και οι μύθοι που θέλουν την ίδια δολοφόνος στην κυριολεξία και μάλιστα ε, εντάξει τον πατέρα της, τον αδερφό της αλλά εντάξει ε, τον πατέρα και τη βασιλοπούλα της Κορίνθου όπου θα βρει καταφύγει στην την Αθήνα μετά ε, όλα αυτά είναι λίγο περίεργα και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί δυστυχώς Έχουμε σπαράγματα από την ελληνική Ελάχιστη. παρακαταθήκη. Έχουμε σπαράγματα μόνο. Απλώς να υποθέσουμε μπορούμε. Η προσωπική μου λοιπόν εκτίμηση είναι ότι για κάποιους λόγους είτε η ημίδια από ε, το πάθος της αλλά ένας νοήμον άνθρωπος που είναι σοφός ε, δεν επιτρέπει... Να, να πληρώσουν αθώα πλάσματα ε, την εκδίκηση που θέλει αυτή να προκαλέσει, τον πόνο που θέλει να προκαλέσει στον Ιάσονα. Ε, επομένως, επομένως ε, έχουμε μια μύδια τώρα η οποία πάδι να είναι παράγων θεραπείας και οφέλιας και γίνεται ένα σύμβολο ηδεχθού εγκληματία. Πληρώνω ένα λεπτό. Όχι, με Πρέπει να πει. Είναι, λοιπόν, είμαι γιατρό, καρδιολόγος, ναι, πνευμονολόγος και συντονιστή του Πανεπιστημονικού Μετώπου τη Χώρα και του Απόδημου Ελληνισμού, Ωραία. το οποίο ιδρύθηκε το 2012 στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μάλιστα, ναι. Ε, τα, οι, οι πρώτες εργασίες του ξεκίνησαν από το 2008, Μάλιστα. αλλά με την οικονομική κρίση και με τις μνημονιακές κυβερνήσεις πλέον μπήκαμε στον αγώνα κατευθείαν, προκειμένου να αναδείξουμε την παρακμή της Ελλάδας και της χώρας αλλά, αλλά και όχι μόνο, και όλης της ανθρωπότητας, γιατί το ίδιο των Ελλήνων είναι να διασπείρουν τη γνώση έτσι, και, να έτσι, την, και, τρόπο, να την, και να την... Ε, να δια, και να διαφωτίζουν όλο τον κόσμο ναι. γιατί όταν φτιάχτηκαν οι πρώτες τριήρης αρχαιότητα οι ορφείς οι οποίοι δίδασκαν την ανθρωπότητα ανέβηκαν επάνω στους, στις τριήρης και πήγαν στον τότε γνωστό κόσμο για να, για, για να διαφωτίσουν κυρίως για την επιβίωσή τους και να σπήρουν τις ιατρικές γνώσεις για να μπορούν να προστατεύονται από τις αρρώστιες Μάλιστα Ωραία. Αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων. Οπότε λοιπόν οι επιστήμονε αποφασίσαμε, όταν λέμε πανεπιστημονικό, με το εννοούμε, όχι μόνο γιατροί. Ναι. Οι γιατροί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία. Μάλιστα. Και γιατί είχαν την πρωτοβουλία, Είχαν την πρωτοβουλία διότι διεπίστωσαν και διαπιστώνουμε ότι η νοσηρότητα του πληθυσμού των Ελλήνων και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και γενικότερα. Σε μια εποχή που έχει... υποτίθεται έχουν λυθεί αυτά. Ναι, μια, η νοσηρότητα σε όλα τα νοσήματα. Και όταν λέμε σε όλα τα νοσήματα, εννοούμε καρδιακιακά, εγκεφαλικά, ο καρκίνο, το αλτσχάιμερ, άνοιε, αυτοάνωσα, στυρότητε κτλ, κτλ, κτλ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο Χίτλερ να παρέμβει και να κάνει στήρωση στι φυλές και, και στι ομάδε τη κοινωνική, τι οποίε είχε επιλέξει. Έχει προκληθεί και η ιστηρότητα οπότε λοιπόν αυτή η νοσηρότητα η οποία έχει επέλθει στον πλανήτη είναι ολόκληρη από ανθρωπογενή αίτια Έτσι. ενώ η νοσηρότητα πριν το 1950 ήταν από φυσικά αίτια δηλαδή μικρόβια ή μήκητες ναι, κακές συνθήκες διαβίωσης και τα λοιπά και τα λοιπά που οι οποίες εμβόλια ή φάρμακα οι οποίες και τα αντιμετωπίζαμε λοιπόν, τα αντιμετωπίσαμε με αξιοπρέπεια με τα, όπως είπε η κυρία ε, Μαρία εδώ ότι τα αντιμετωπίσαμε, βρήκαμε αντιβιωτικά και τα λοιπά και φάρμακα και τα αντιμετωπίσαμε δυστυχώς λοιπόν τις αιτίες της νέας νοσηρότητα. Δεν τις έσπει ο Θεός ούτε η φύση Τους έχουν έσπηρει οι ίδιοι άνθρωποι Και όταν λέμε οι ίδιοι άνθρωποι Είναι συγκεκριμένε κοινωνικές ομάδες που το έχουν κάνει αυτό ναι. Και αυτές οι ομάδες είναι, ε, ανήκουν σε τρεις κατηγορίες Η τριμερής λεγόμενη ανίερη συμμαχία Ποια είναι αυτή Είναι πρώτον Οι εταιρείε οι οποίες βρίσκονται πίσω από τις εκάστοτε κυβερνήσεις Και που καθορίζουν και τις κυβερνήσεις ένα, το Ένα, δύο, Δεύτερο Είναι η καθεστωτική επιστήμονες Ορολογία την οποία εισήγαγε Ο αείμνης ο τη Της γεωπονικής έτσι. Λεωνίδας Λουλούδης Οι επίορκη επιστήμονες Οι οποίοι δεν τηρούν Ούτε την δεοντολογία Ούτε την ηθική της επιστήμης Συνεργάζονται με το αζημίωτο Με τις εταιρείε ναι. Και με τις εκάστοτε κυβερνήσεις Και νομιμοποιούν τι εγκληματικέ και άνομες πολιτικέ του και ενέργειέ του. Το έτσι, λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο επιστημονικό κόσμο τη χώρα, που αποτελείται λοιπόν από όλε τι γεωπόνους, γεωπόνου, φιλόλογου, ιδεολόγου και στατιστικού και, και μηχανικού, όλοι αυτοί λοιπόν, έχουμε μαζευτεί πρώτον μια να διαχωρίσουμε τη θέση μα, διότι το μεγαλύτερο μέρο των επιστημόνων σέβονται τη διοντολογία. Ένα μικρό κομμάτι ποσοστό δεν τη σέβεται. Όμως στην κοινωνία φαίνονται πολύ. Γιατί φαίνονται πολύ, διότι έχουν προνομιακή ε, κυκλοφορία ταχύρωση, στα μέσα έξι. μαζικής ενημέρωσης Μάλιστα. Ερώτηση. Είδατε κανέναν από το μέτωπο το δικό μα. Εσεί ήδη δεν το, το γνωρίζατε το μέτωπο των επιστημόνων εδώ όχι, και πέντε χρόνια. γιατί γνωρίζω, δεν το γνωρίζετε. Εννοώ, γνωρίζω τα κυκλώματα αυτά. Ναι, όχι σύγχρονα. Στη δικιά σα, γιατί δεν το γνωρίζετε πέντε χρόνια την ενημέρωση. Διότι δεν έχουμε βγει στα μέσα μαζική ενημέρωση τα μεγάλα. Ωραία, δεν υπάρχει περίπτωση. Από εδώ θα βγαίνετε όποτε θέλετε. Λοιπόν, ε, Στα μέσα τα οποία έχουν μεγάλη ακροματικότητα ή τηλεθέαση κτλ. Πρώτον λοιπόν, να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τους καθεστωτικούς επιστήμονες οι οποίοι είναι μια μειο μειοψηφία επί της ουσίας. Η υπόλοιπη πλειονότητα των επιστημόνων δεν έχουν δημόσιο λόγο διότι είναι γνωστό από το Μεσαίωνα και μέχρι Έχετε σήμερα Φίλοι ότι... Έχετε άνθρωπο εδώ που κόπηκε okay. ότι... από τα μέσα. Δε... <σχελίως> ότι... <σχελίως> <σχελίως> Όχι, Απολύτως. Όχι. Δε, δε έχουν... Και Με <σχελίως> Δεν έχουν δημόσιο λόγο... Επειδή είναι η... από την άλλη πλευρά τη Όχι, η τις... <σίλει> πλειοψηφία είμαστε, δεν έχουμε δημόσιο λόγο Διότι υπάρχει η απειλή των εργασιακών διώξεων Ακόμα και φυσικών εξοντώσεων ναι. των επιστημόνων που διατυπώνουν τέτοιο λόγο Τόσο δημοκρατικά δηλαδή Τόσο δημοκρατικά ε, Εγώ μου κάνει εντύπωση, άκουστε <Συλίσαι> <σίλει> η ακούστε, Αντρία μου κάνει εντύπωση Γιατί βρίζεις την έννοια δημοκρατία Γιώργο Τόσο ληστ Κάτσε πέρι, που ζούμε τώρα, πλάκα μας σκάνει σε εσύ Δεν λίγο, δεν έχουμε δημοκρατία έχουμε... Δεν λέει Έχουμε Ελληνική δημοκρατία Έλληνική, Republic, δεν Έχουμε λέει. δημοκρατία ναι. Αν έχουμε δημοκρατία για να πούμε κάτι Λίγο να χαλαρώσουμε γιατί είναι φιαλτικά Για αυτά, να που... πάω σε ένα διάλειμμα Για να ναι, θέλω ναι, να τον ναι, ακούσουμε ναι. Τον αυτό, κύριο. Λοιπόν, αν έχουμε δημοκρατία Τότε εμένα δεν με έχεις εδώ Είμαι ολόγραμμα Και εγώ είμαι η Κλαούτια Καρτινάλε Και κάνω πιάτσα στη Βία Βενέτο αυτή τη στιγμή. Πιάση, Βενέτο? Ναι. Μα, ε, Αν έχει δημοκρατία. Έρποντα φασισμό έχει, Γιώργο. Επειδή εδώ έχουμε. Νήπω καθηγήτρ... <ομιλισμό> <Έτσι>. <Onun> ε, <έτσι>. έχουμε έρπει. Α, έρποντα. Εντάξει. Δεν με προκαλείτε. Έχουμε καθηγήτρια τη φιλοσοφική εδώ. <Σ uf> Όταν επάνω σε μια λέξη τίθεται επιθετικό προσδιορισμό, χάνεται η έννοια τη λέξη. Όταν λέμε δημοκρατία, λέμε δημοκρατία. Όταν λέμε προεδρευμανή, είναι κάτι άλλο και δεν είναι δημοκρατία. Έτσι. Όταν λέμε Βασιλευμένη δημοκρατία είναι κάτι άλλο και όχι δημοκρατία. Βέβαια. Δεν μου λες τον κύριο που τον είχες κρυμμένο όταν τον έφερνες στον καιρό. Ορίστε. Πού τον είχες κρυμμένο όταν τον έφερνες στον καιρό. Αφού είναι τη των ειδικών Και εγώ τώρα τον πληροφορήθηκα και είπα να ανέβει επάνω για να, να μπορούμε να, να μιλάμε από εδώ. Θα μου κάνει την χάρη και την ε, τιμή. Και στους ακροατάς μας α, αυτός ο άνθρωπος... Να έρχεται συχνά Βέβαια όποτε θα έχει χρόνο να έρχεται Και να λέμε και να πληροφορούμε τον κόσμο Λοιπόν πάω να διάλειμμα Γιατί θέλω να κάνω μια κίνηση Και θα συνεχίσουμε Γιατί ο κύριος Ανδρέας εδώ Είναι πιο επιθετικός από όλους τελικά να πούμε. <ΣΣ2> Οπότε επανεχόμεθα Your happy knees Leave your worries On the doorstep Just direct your feet On the sun Is high the Can't you Hear that feet apart The happy tune Is your step Life can be So sweet On the sun Is high the I used to walk in the shade with those blue lumber rays. But I'm not afraid, baby. My robot runs over. If I never, ever since, I'll be rich and get better. With gold just at my feet the sun design really Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Αλμπίτο14.com να πω μια καλησπέρα μισό λεπτό. Γιατί ήθιστε να γίνεται αυτό από Κάνσα, από Χιούστον, από Ουαλία, από Μάντσεστερ, από όλη την κεντρική Ευρώπη, κάτω Ιταλία το φίλο μου Βαλκανική, Σερβία, καλησπέρα από Δημότυχο μέχρι Σπάρτη, Πάτρα, Αίγυο, Κύπρο. Ε, και όπου να είναι, τι ώρα είναι το 9. Θα μπουν και οι, τα καγκουρό. Από την Αυστραλία, έχουμε εδώ την κυρία Τζάνι. Τώρα θα σου ζητήσουν να το ξαναβάλει για να τα Το έχουν ζητήσει ήδη ναι. από πριν την εκπομπή. Επανάληψη, τα ξέρει αυτά, ναι. Μαρία Σι. Λοιπόν, ε, γιατί οι Έλληνε, κάθε Δευτέρα στις 8 Μαρία Τζάνη σήμερα έχουμε να ξέρει το καλεσμένο. Το κύριο Ο... Τον κύριο Γιαννουλόπουλο, τον Ανδρέα. Ο οποίο είναι γιατρό... ήδη φίλο του συστήματο εδώ που είναι αντισυστημικό. <laughs> Ο άνθρωπο άρχισε να λέει και δεν βρίσκεται. Αλλά... Θα αρχίσει το να λέγει τα δικά του, να μα βριζώσει να λέγει και εμεί τα δικά μα. Τι ώρα τελειώνουμε αργά. Γιατί έχει τρία φαρμακεία εδώ γύρω, και φεύγουμε αργά και έχουν κλείσει και πολλαπλά να πάρουν και τα χάπια μα. Να, να συνέλθουμε <laughs> αργά. Ναι. Τρία φαρμακεία, το λέω κάθε βράδυ για να καταλάβετε τι κρύβεται Τρία φαρμακεία σε ένα τετραγωνικό τετράγωνο πολυκατοικία στην περιοχή ευρύτερα του κέντρου τη Αθήνα. Τρία. Πώ συντηρούνται αυτά. Άρα όλοι είναι για τα ψυχαίτρια. Έχω ένα, μου μου λέει, φύση... έχω ένα φιλό μου και μου λέει πουλάμε αγχολητικά και ενέσεις μίας χρήσεως τέρμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ έχω να τους πω ότι έχουν ξυπνήσει και στην Για Αμερική που έλεγε ο... να διαβάσουν το βιβλίο Πλάτωνας, όχι Πρόζακ, έτσι, πλάτωνας δηλαδή βέβαια. Τώρα, και όταν <laughs> εργαζόμουνα, γιατί μου το απαγόρευσαν μετά την ασθένειά μου από η ηγετροί, ε, όταν εργαζόμουν ως ψυχολόγος, ε, αντί για φάρμακα, διαπίστωνα ότι η μετάγγιση της ελληνικής σκέψης ναι. ε, ήταν για πάρα πολλές ε, από τις λεγόμενες ψυχασθένειες, ιδιαίτερα δε, κατα... την κατάθλιψη κτλ, ε, άκρος θεραπευτικές. Άκρος θεραπευτικές. Ο ορισμός της ρητορικής σύμφωνα με τον Πλάτωνα Είναι η θεραπεία δια των λόγων Αλλά ποιον λόγον Αυτόν που, απο, που αποδίδουν το δίκαιο Λοιπόν θες να σου πω κάτι Τώρα μισό λεπτό κύριε Ανδρία Απάνω σε αυτό που λες Έχω στο αρχείο μου Αντίγραφο του αδέσμευτού τύπου Τούριζου Σεπτέμβριο του, του 97 Όπου έχει ένα αφιερωματάκι Και σου λέω το χοντρικό τώρα έτσι επιγραμματικά Και λέει το εξή. Θεραπεία από θεραπεία μάλλον, από τα ναρκωτικά από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Στο Πίτσπουργκ, ας, ας το ολοκληρώσω και πες Τη τεστ. Της Πενσιλβάνια, Αμερικανός Διατρός Εναλλακτικών Θεραπείων για αυτά τα θέματα, Αντρέα, τι έκανε, είχε ένα κάμπ μεγάλο όπου ο καθένας από το οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και λίγο, ξέρω εγώ, στέλνει το παιδί του εκεί για αποκατάσταση. Διαμένει εκεί, πληρώνουν κατηπληρώνουν, αλλά δεν είναι το πρόβλημα το κόστος και ποια είναι η μαγκιά του τώρα μένουν κανονικά ο καθένα στην καμπάνα του να το πούμε έτσι μαγειρεύουν ο καθένα τρώει αυτά που γουστάρει εγώ θα λομπιφτέκια, εσέ πατάτε, ό,τι θες καπνίζει ή κάνει σε ναρκωτικά αυτά που έπαιρνε έξω αλλά το μεσημέρι 12 με 3 έχει μάθημα κομμένα όλα έχουνε φάει, έχουνε ξέρω γω τι και τι τους κάνει η Μαρέα, αρχαία ελληνική γραμματεία Επειδή όλα αυτά τα άτομα κατά βάση είναι ευαίσθητα άτομα Και το ή δεν ξέρω γω τι και τους πήρε από κάτω Και το ρίξανε εκεί για διαφυγή Στο εξάμεινο λοιπόν αποκαθιστώνται και γίνονται δάσκαλοι στους άλλους του τονώνει το ηθικό, τους φωτίζει και έχει μια γυαλά όπου τους βάζει μέσα Την ώρα που είναι στην παράκρουση γυμνοί χωρίς νέχεια χωριστή δαγκώνουν χέρια πόδια γιατί το θέμα είναι στο μυαλό και του λέει ο άνθρωπος είναι αυτό το επίπεδο και λοιπά και εσύ μπήκε και κάτι από το πατώματα και λοιπά τους τυπάει και στον εγωισμό τους κάνει μάθημα Μαρία αρχαία ελληνική γραμματεία παρακαλώ <κυρ> ναι συμφωνώ Να αντιμετωπιστούν τα άτομα αυτά. Ναι. Με τον δεν τρόπο, λέμε τώρα, δεν έχει άλλες εναλλακτικές, είναι, είναι και άλλε εναλλακτικέ, αλλά σκέψου τι γίνεται. Είναι θεραπευτική. Μα και οι καρδιοπάθειε τώρα στην Γερμανία. Είναι θεραπευτικό. Η δυσλεξία. Είπαμε, ο θεραπευτικό λόγο είναι ο λόγο εκείνο ο οποίο αποδίδει το δίκαιο. Και ο αρχαίο ελληνικό λόγο αποδίδει το δίκαιο, δηλαδή την αλήθεια. Που είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο. Ε, οπότε, εδώ όμω είναι. Αυτή η αντιμετώπιση για τους ανθρώπους αυτούς που είπατε είναι θεάρεστη, σωστό. Όμως ισοδυναμεί και είναι η ίδια με καρκινοπαθήσεις ο οποίους θα, οπωσδήποτε θα τους περιθάλψουμε και να τους δώσουμε περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να εστιάσουμε να βρούμε τις αιτίες του καρκίνου Έτσι, έτσι, και... έτσι, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό που σημαίνει, αυτό σημαίνει πρόληψη. πρόληψη, αυτό σημαίνει υποκράτεια πρόληψη, αυτό σημαίνει υποκράτεια πρόληψη, την οποία όχι, δεν ξεχάστηκε, αποσιωπήθηκε. Και αποσύρθηκε. Είναι βαλμένη στο σιρτάρι από τα πανεπιστήμια και αντί για πρόληψη σήμερα έχουμε πρόκληση ασ ασθενειών και το αποδεικνύω αμέσως. Παρακαλώ. Πρόκληση ασθενειών στα φυτά, πρόκληση ασθενιών στα ζώα. Από τις παρεμβάσει. Θα εξηγήσω αμέσως. Ναι, ναι, και, ναι, ναι. και κατ' επέκταση πρόκληση ασθενειών με ανθρωπογενή αιτία στους ανθρώπους. Πώς προκαλούνται οι αρρώστιες αυτές και οι νοσηρότητες. Η πρώτη ε, ε, παρέμβαση του ανθρώπου είναι στο έδαφος. Έχει αρρωστήσει το έδαφος με τα φυτοφάρμακα και με τα λιπάσματα. Μπράβο, Αντρία, Οπότε Εφόσον το έδαφος είναι εξασθενημένο... Έχει εξαντληθει από δεν, την υπερκαλλιέργεια. Δεν, δεν έχει μόνο εξαντληθει. Έχει. έχει μολυνθεί και δεν, δεν έχει, δεν έχει εξαντληθεί από την... Έχει εξαντληθεί και έχει όχι, μολυνθεί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι Το έδαφος δεν έχει εξαντληθεί. Το έδαφος έχει έχει υποστεί τοξικότητα με τη συσσώρευση χημικών ουσίων. Νητρικά, φωσφορικά φυτοφάρμακα, χλωριούχοι, υδρογονάνθρακες και όργανο φωσφορικά, τα οποία είναι ταυτόσημα χημικός, είναι τα ίδια δηλαδή, με τα αέρια του πρώτου και κυρίως του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή δεν έχουμε μεταλλακτήρια, Ανδρέα, ακόμα, αυτά όλα να Μισό λεπτό. <laughs> ε, τα όργανο φωσφορικά... Είναι τα αέρια, πολεμικά αέρια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό ο Δεύτερος Παγκοσμίος Πόλεμος δεν τελείωσε καθόλου, ήταν ένας λόξιγκας για τις εταιρείες ναι. η λήξη του πολέμου. Ναι. Συνεχίστηκε η μορφήν χημικού πολέμου στα, στο έδαφος, στα φυτά, στα ζώα και κατ' επέκταση. Στην φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, λοιπόν, οι, τα όργανο φωσφορικά είναι καρκινογόνες ουσίες οι οποίες προκαλούν μεταλλάξει. Και όταν συσσωρευτούν πολλέ μεταλλάξει και σε ανθρώπου που έχουν κάποια ειδική ευπάθεια, προκύπτει ο καρκίνο μετά από 15 έω 30 χρόνια περίπου, εκτό από τι λευχαιμίε οι οποίε προκύπτουν από όταν ο καρκινογόνο παράγοντα εισέλθει μέσα στο μυαλό των οστών, περίπου σε 3 έω 5 χρόνια. Και έχουμε το παράδειγμα τη Χειροσήμα. Μάλιστα. Διότι σε κάθε δευτερόλεπτο. Από το μειολό των οστών Παράγονται φυσιολογικώς εννοώ 10 εκατομμύρια ερυθρά ημοσφαίρια Το δευτερόλεπτο, το δευτερόλεπτο. Τημά, Εφόσον λοιπόν έχουμε μια τέτοια Αστρονομική παραγωγή Επάνω, στην, επάνω στη διαίρεση Και στην παραγωγή των νέων κυττάρων Παρεμβαίνουν οι καργιοργόνες Ουσίες και προκαλούν το καρκινό 10 εκατομμύρια το δευτερόλεπτο Το δευτερόλεπτο Κατά τον ίδιο αριθμό Παράγονται και τα λευκά ημο ναι. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν έχουμε τον καρκίνο τη λευχαιμίας δηλαδή του αίματο σε τρία ως πέντε χρόνια και είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Την λεγόμενη πολιτισμένη με πολλά εισαγωγικά δύση ναι. να έχει ανοίξει το πρώτο ογκολογικό νοσοκομείο για λευχαιμίες στη Βοστόνη το 1962 που πριν το 1940 η λευχαιμία στην Αμερική ήταν σπανιότατη νόσος και μετά το 62 έχουν φυτρώσει σαμανιτάρια σε όλα το, τις πόλεις του, της Αμερικής, τα νοσοκομεία για τη και στην Ελλάδα βεβαίως, δεν πάμε πίσω. Και όλη η έρευνα, όπως είπα πριν, εστιάζεται για να βρούμε πιο αποτελεσματικά φάρμακα για, τον, για την καταπολέμηση του καρκίνου, δεν λέω όχι σε αυτό, οι άτυχοι άνθρωποι οι οποίοι προσβλήθηκαν από την νόσο αυτή την επάρατο βεβαίως και πρέπει να ζήσουμε να ζήσουν και να τους βοηθήσουμε όσο δεν παίρνει άλλο όμως όταν εστιάζεται η έρευνα και τα κονδύλια της έρευνας όλα ρίχνονται για την ανακάλυψη μόνο πιο αποτελεσματικών φαρμάκων και αγνοείται επιμελώς και σχεδιασμένα η έρευνα των αιτιών του καρκίνου αυτό είναι εγκληματική πράξη κατά τη γνώμη μας ναι. Και είναι εγκλήματα εκπρομελέτης και στην Αρχαία Ελλάδα που η πρώτη δίκη ήταν του ορέστη για εμβρασμό ψυχής στον Άριο Πάγο που κάθισαν στον λίθο της Ανεδίας και της Ήβρεως στους τους λίθους Εδώ η δίκη αυτών οι οποία προκαλέσει δεν θα γίνει με το στοιχείο της για γιατί είναι εκπρομελέτης Εάν γίνει ποτέ... Με στόχο. είναι χέρι, στο χέρι το δικό μας αν θα γίνει ο το ξέρω, λέω τώρα. Κατάλαβε τι να Είναι αυτό. στο χέρι το δικό μας για να μπορέσουμε να, να έχουμε την οργάνωση αυτή, την οποία την έχουμε ήδη, mm. προκειμένου να τους ευνηδιάσουμε και να μπορέσουμε να τους δικάσουμε. Διότι αν, όπως ξέρετε εσείς από την αρχαία ελληνική σκέψη, δεν επέλθει η κάθαρση σύμφωνα με το Αριστοτέλη. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε ένα βήμα. Ακριβώς. Εκτός αν επιστρέψουμε σιγά σιγά γιατί είμαστε πλήρη κατάπτωση του δυτικού συστήματος, σιγά σιγά, σιγά στις αρχές και τις, αρχι... και τις αξίες <coughs> της συγκεκριμένας. Ο Μπερογκοβουά το είχε πει αυτό το 90 κάτι, ο οποίος αυτοκτόνησε ο Γάλλος. Λέει, από τότε έχουμε φρακάρι, λέει πρέπει να ξαναπάμε στην ελληνική γραμματεία. Το 1970 μεγάλος διανοητής Γάλλος Είπε ότι Εκεί είμαστε τώρα εμείς Ότι η επανάσταση Αυτή τη φορά Στον κόσμο δεν θα γίνει Ούτε από την Εκκλησία Ούτε από τον Χριστό Ούτε από τον απ το Χριστιανισμό Δεν θα γίνει ούτε από τον Μάρξ Ούτε από τον Μαρξισμό Θα γίνει από τους επιστήμονες που σέβονται τη διοντολογία Για την ηθική της επιστήμης να γίνει και για απ το το Μάρξ αυτές... Γιατί αυτές οι επαναστάσεις Γιατί αυτές οι επαναστάσει. Ήταν επαναστάσεις σικέ Ακριβώς. Ήταν επαναστάσεις Ακριβώς. για να μην επαναστατήσουν Μπράβο. Ήταν επαναστάσεις για να μην επαναστατήσουν οι άνθρωποι Ήταν σικέ και αποδείχθηκε ιστορικά Ή από λάθο ερμηνεία τη Αρχαία ελληνικής σκέψης ε, Δεν νομίζω ότι ήταν λάθος Ήταν πολύ στοχευμένη έτσι, και μεθοδευμένη έτσι, έτσι. πράξη Δεν γίνονται λάθη αυτό το Όλα. επίπεδο Ανδρέα μου Αφού τα ξέρεις τώρα ναι Λοιπόν ε, Παρακαλώ λιγάκι, συνεχίστε ναι, ε, Τα μίκροφωνά ανοιχτά Για <laughs> ε, Λιγάκι θέλω να πω ε, Ανδρέα, Έχω Δώσει ένα διδακτορικό Στην κυρία ρίνη Μαυροπούλου mm -hmm. Μπορεί να την έχεις Ακουστά Η οποία μήνες. έχει Εκεί στο ε, Στο θησίο, mm -hmm. Έχει ένα νεοκλασικό σπίτι και εκεί κάνει για τα παιδιά και τους ενήλικες ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισμό. Όταν έκανε το διδακτορικό της είχα ζητήσει να μπουν στην τριμελή επιτροπή. Ο συνάδελφος και φίλο, ο Ευθυμιόπουλος από το βιολογικό, ειδικευμένο στις νευροεπιστήμες ε, και από την ιατρική, έναν α, που μου έδωσε η Στυλιανοπούλου, έναν, ε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, δε, δε, δυστυχώς δεν... Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Ε, πάλι, πάλι το ίδιο, νευροεπιστήμονας και αυτός. Mm -hmm. Και εγώ ήμασταν στην Τριμελή Επιτροπή. Mm -hmm. Έγινε λοιπόν μία διερεύνηση σε σχολεία και πήραμε δύο τάξεις ας πούμε, ε, διαφορετικές, σε κάποια σχολεία. Ερευνήσαμε τα παιδιά με όλους τους τρόπους για τις ικανότητες που έχουν αναπτύξει τη νοημοσύνη τους, τα πάντα. Και μετά με κλήρωση την ίδια τάξη τη χωρίζαμε σε δύο ομάδες. Γιατί το κάναμε αυτό, για να απομονώσουμε όλους τους άλλους παράγοντες όσο μπορούσαμε. Δηλαδή ε, κοινωνική αυτή διάφορα πράγματα. Ε, φίλο και τέτοια. Τα μισά παιδιά λοιπόν κάνανε επί ένα χρόνο ε, δύο ώρες κάθε εβδομάδα... Αρχαία ελληνικά. Κυρίως ε, τα βάζαμε να διαβάζουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα mm -hmm. και να μαθαίνουν φράσεις. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, στο τέλος πήραμε τις επιδόσεις των παιδιών και ξανακάναμε τα ίδια τεστ. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Στι ομάδε είχαν α πούμε, επιλεγεί παιδιά τα οποία ήταν αριστούχοι μαθητέ, και στη μία και στην άλλη. Προσέξτε κάτι. Άκουσε Γιώργο κι εσύ. Ακούω, έχω και ακουστικά. ή η, η, η ομάδα που δεν διδασκόταν αρχαία στο τέλος, είχε μικρότερες επιδόσεις από τα παιδιά που διδάσκονταν αρχαία, τα οποία, ακόμα και εκείνα που ήταν, ας πούμε, χαμηλών επιδόσεων, είχαν τον εαυτό τους και ήταν παιδιά αριστούχοι. Ακούστε με. Εκεί, βέβαια, θυμηθήκαμε τον Πιαζέ, ο Πιαζέ ήταν βιολόγος, έγινε παιδαγωγός, ξέρετε από τα πειραματά του. Λοιπόν, ο οποίος είπε το εξής, έχει γράψει. Τι συστήματα είναι αυτά που έχουμε τα εκπαιδευτικά, που στέλνουμε τα παιδιά μας στις εγκύκλειες σπουδές, δηλαδή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, με χ ενδιάθετη νοημοσύνη, δηλαδή νοημοσύνη που έχουν από, την, από το γονότυπο, εντάξει, γονότυπική, κληρονομική. Και θεωρούμε τον εαυτό μας ευτυχή εάν τελειώνοντας τις εγκύκλειες σπουδέ την έχουν περιορίσει μόνον κατά το ίμιση. Mm -hmm. είναι, είναι, είναι φιαλτική διατύπωση αυτή, έτσι. 50%, βέβαια, 50%. 50 Υπότε, και, το, και είδαμε λοιπόν εκεί ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα μειώνει την ενδιάθετη νοημοσύνη αντί να την καλλιεργεί και να την αναπτύσσει. Ε, εκτός κι αν η οικογένεια κάνει κάτι... Μα δεν θέλει το σύστημα ναι, να πω τα να ξέρουμε αυτά. Άφησέ με να σου πω τι έγινε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, δύο ώρες μόνο την εβδομάδα κάνανε παιδιά τα οποία δεν είχαν έφεση για μάθηση από το σπίτι, από το σχολείο, από οτιδήποτε Να γίνονται αριστούχοι να, να ξεπερνούν τον εαυτό τους Και να αναπτύσσουν μια καταπληκτική έθεση για μάθηση Αλλά και να, να, να αναπτύσσουν και ικανότητες μαθησιακές Λοιπόν, με δύο ώρες Κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι Ο Ευθυμιόπουλος καθοδηγεί την ειρήνη και της δίνει μία πληροφορία από έρευνα και λέω και το όνομα του, ο συνάδελφος είναι ενέργεια ακόμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρο στο βιολογικό, γιατί ήταν αν είναι ακόμα. Λοιπόν, γίνανε πειράματα και διαπιστώθηκε ότι mm -hmm. χωρίς να κατανοείς τη γλώσσα εάν σε έναν άνθρωπο που ήταν χρήστης ηρωίνης, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια. Και τη σταματήσει, κάνει αποτοξίνωση και τον προστατέψεις από τους εμπόρους κτλ. Και αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιες καταστροφές στον εγκέφαλο σαφέστατα. Εάν τον βάλεις να μαθαίνει την γλώσσα, αλλά κυρίως να τον μάθεις να τη διαβάζει, όχι με την αρασμιακή που ήταν καταστροφή της ελληνικής γλώσσης, την αρασμιακή προφορά, αλλά με την προσοδία και το μέτρο το αυθεντικό, έχουμε, ευθυμιόπουλος προϊόν ερεύνης, έχουμε αποκατάσταση, αποκατάσταση, Αποβλάβες στους νευρώνες, τις συνάψεις και τα λοιπά Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα Υπάρχει ε, μια μ... παρατήρηση εδώ Απάνω σε αυτό που λες Και θέλω να την κουβεντιάσουμε πολύ καλή λόγω και Σκέφτομαι το... να φέρω την Ιρίνη μια Πα... φορά να μας πείτε Περιέγραψες τώρα Συγγνώμη, κάτι δύο λέει Δύο πράγματα ναι. Περίμε, να, να, να βάλουμε... συνευσήσουμε Πνευματική και χημική λογοτομή. Έτσι. Η πνευματική λογοτομή είναι από την παραποίηση και την απόκριψη της γνώσης που του είναι στο σχολείο από, δηλαδή δεν διδάσκω αρχαία ελληνικά δεν διδάσκω εκείνο παραποίω <Κι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό λέγεται πνευματική λοβοτομή. Εδώ Ανωνίκα. Δεν διδάσκουμε Υιο... πλέον την αλφάβητο λοιπόν. που στη Γερμανία στα νηπιαγωγεία βάζουν τα μωράκια mm. να κάνουν χορευτικά απαγγέλοντας mm -hmm. Την ελληνική αλφάβητο ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν αν, και, αν... Η, και η χημική λοβοτομή Γιώργο για να ακούσουν και οι κρατές μας Συμβαίνει με τις τοξικές ουσίες τος χάρη μελέτη στο Τέξας παιδιών πέντε χρόνων Τα οποία η μία ομάδα ήταν στις, στις παιδιάδες όπου ήταν τα φυτοφάρμακα σε πλήρη άνθηση και τα λοιπά Και σε ορεινές περιοχές ναι με το ίδιο κοινωνικό υπόστρωμα, την ίδια, την ίδια επίπεδο γνώσεων... Αλλά το φυτοφάρμακα. Ναι, με την ίδια πνευματικότητα και μόρφωση των γονιών, το ίδιο κοινωνικό οικονομικό επίπεδο, μελετήθηκαν επί πέντε χρόνια και τους έβαζαν να κάνουν σχέδια ζωγραφιές. Φανε. Λοιπόν, τα παιδιά των πέντε χρονών, τα οποία ήταν στα ορεινά μέρη, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς τοξικές οσίες, απεδείχθη η ότι Ζωγράφηζαν και είχαν αποτέλεσμα έτσι, στο, στο, στα τεστ ανάλογα τη ηλικία του. Δηλαδή το, την ανάπτυξη του εγκεφάλου τη ηλικία των 5 χρονών. Τα παιδιά που ήταν στι παιδιάδες με την ίδια ηλικία είχαν, οι ζωγραφίε ήταν μουτζούρε και η ηλικία του ήταν 2,5 ετών. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό λέγεται α, χημική λοβοτομή. Αυτό Έχει. κολλάει σε αυτό που ρωτάει, μάλλον συμπληρώνει ένα φίλο και λέει. Σε λίγο θα, θα, θα γεμίσουμε με κεραίες 5G Αυτές τις, τις τηλεφωνικές εννοεί Μάλιστα Οι οποίες είναι στην ουσία στρατιωτικό όπλο Οι, οι εκπομπή που έχουν Και θα μας κάψουμε συχνότητε στον εγκέφαλο Τι να μας κάνουν λέει τα αρχαία ελληνικά χωρίς εγκέφαλο <Κι> Το ένα Και από κάτω λέει η φιλενάδα σου η Τερέζα Δεν είναι η Τερέζα Μέι, Ναι, ναι. Καλησπέρα, Τερέζα. Α, α, ναι, τα τσεβή μα. Διάβασα πιο πάνω λέει για την αναλογία ασθενειών στον άνθρωπο. Αυτό ενισχύει τη θεωρία τη εξωγήνη προέλευσή μα. Άλλη συμπληρώνει η ερώτηση. Ε, σ, ναι, έχει γίνει μελέτη από το 1985, λέει, πάνω σε αυτό το θέμα από τον ψυχίατρο Τσέγκο. Δεν ξέρω τι ξέρετε απάνω σε αυτό. Λοιπόν, δηλαδή, βλέπει ότι το κατέχουν το έργο και συμμετέχουν. Όποτε, τουλάχιστον στο κομμάτι με την τεχνολογία, τώρα που έχει και εμεί κεραίε στο σύμπαν. Πώ θα αντέξει το... ο εγκέφαλο, όντω. Πρακ... Πρακτικά και παθολογικά, άσο το αναρωτικά. Όχι, όχι με θεραπευτική αντιμετώπιση. Γιατί το διάπιση κάνουμε διάπιση, δεν πρέπει να κάνουμε μόνο διαπιστώσει. Όχι, πά, εσείς είστε ειδικοί και δεν το ξέρετε. Δεν πρέπει να κάνουμε διαγνώσει. Δεν πρέπει να κάνουμε εκτίμηση τη βαρύτητα τη νόσου. Πρέπει να δίνουμε και, και, και οδηγίε αντιμετώπιση τη κατάσταση. Ναι. Η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή δεν είναι φαρμακευτική. Δεν είναι χειρουργική. Ναι. Η, α, η αντιμετώπιση είναι καθαρά πολιτική. Οι πολιτικές αποφάσεις δηλαδή αλλάζουμε το καθεστώς το οποίο είναι η ολιγαρχία στην Ελλάδα ναι. Και στην Ευρώπη γενικότερα χειρότερα εκεί και στην Αμερική Αλλάζουμε το, το, το, το, το πολίτευμα και οι Έλληνε το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το σπορ ναι, της δηλαδή, δημοκρατίας έρχεται από μακριά. Το γνωρίζουμε πολύ καλά Έχουμε τους περισσότερους δικηγόρους που μπορούν να φτιάξουν σύνταγμα με έθνο συνέλευση όμως και, και να το φτιάξει ο ίδιος όλοι, οι παραγωγικές τάξεις το, το, για να συντάγμα. υποβληθεί σε δημοψήφισμα για να είναι έγκριτο και νόμιμο έτσι. προκειμένου να πάρουμε, πάρουμε αποφάσεις εμείς πως πρέπει να διδάσκουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και ποια θα είναι το περιεχόμενο των σπουδών και όχι παραποιημένο Δεν μπορείς, επειδή αυτά είναι και πολιτική πράξη όπως είπες Αντρέα Αυτά τα θέματα τώρα που έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο δεν υπογράφει η Αμερική Σε ποιο πράγμα Γιατί το νόμο αυτό το και κλπ αυτό, αυτό, αν με αφήσει να αυτό, ολοκληρώσω αυτό, Το μου, είπα για να το θέσεις ναι, ανε, αυτό Βεβαίως, λοιπόν, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από εμά. Δηλαδή, οι δηλαδή, εκπαιδευτικοί, στα πανεπιστήμια, στι θεωρητικέ σχολές ναι. και στις θετικές σχολές Θα καθορίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, στην ιατρική και στη βιολογία Να καθορίζουμε εμείς η έρευνα που θα και στοχεύει ο Γαβρόγλου ας πούμε Μισό λεπτό σου παρακαλώ. Τώρα, τάξε, συζητάμε με σοβαρού ανθρώπου τώρα, να μην συζητάμε μετά. Ο δεν είναι τσι, ναι. του ελληνικού κράτου. Δεν λοιπόν. είναι ο Γαβρόβλου στην παιδεία. Λοιπόν. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Δεν είναι υπουργό του ελληνικού κράτου ο κύριο Γαβρόβλου τη παιδεία. Αυτός... Είναι υπουργό. Ναι. Α, υπουργό. <laughs> Βέβαια. Όταν κατεβάζει. Όταν τον τόνο, τον τόνο είναι το εντελώ αντιθετικό αντίθετο. Αυτό mm. ε, εκτελεί εντολέ άλλων. Εμεί θέλουμε εμεί να παίρνουμε τι αποφάσει. Ο υπουργό εκτελεί εντολέ. Ναι. Βεβαιότατα. Πρώτη φορά το ακούω Το περιεχόμενο των σπουδών, λοιπόν, δεν το καθορίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητέ στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Μα δεν είναι σε θέση οι να το καθορίζουν. Το περιεχόμενο των σπουδών, λοιπόν, το οποίο είναι παραποιημένο και αποκεκριμένο η γνώση από παλιά, η Μεσαίωνας, μεσαίωνα. Γιατί έχουμε μεσαίωνα και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Ναι, ναι. Έχουμε ψευδέστηση ότι είμαστε σε αυτό είναι. πολιτισμό. Αυτή είναι η λέξη. Εντάξει. Λοιπόν. Ε, άρα, λοιπόν, το περιχώμενο των σπουδών. Οι γιατροί και στα νοσοκομεία και στις ιατρικέ σχολέ να παίρνουμε εμεί τι αποφάσει πώ θα εκπαιδεύονται οι φοιτητέ και οι καινούργιοι γιατροί. Και το κράτο τι δουλειά θα έχει, πώ θα διορίζει. Μα το κράτο θα είναι οι παραγωγικέ τάξεις Αυτή θα είναι το κράτο. Δεν θα διορίζω τώρα... εγώ την αδερφή μου, τη θεία μου, τη γιαγιά μου, τον καρανίκα, α πούμε. Αυτό είναι το, το, το λιγότερο. Το α. χειρότερο, είπαμε αυτό που είπαμε πριν. Να σου, να σου προκαλούν πνευματική λοβοτομή. Ε, δηλαδή να σε zombie. Ναι, αλλά έρχεται όμως και σου λέει: Εσύ ο ελεύθερος άνθρωπος ναι. έλα να με ψηφίσει. Αλλά μετά που λε να κάνουμε και κανένα δημοψήφισμα, βγαίνει και λέει: Αυτή είναι η λύθη. Δημοψήφισμα Γιώργο. θα κάνουμε. Έχουμε... Πώ γίνεται αυτό τώρα, Μαρία και Άντρεα. Εδώ έχουμε την, ε, τη, τη, τη δεξαμενή της αρχαία ελληνική που λέγεται Τζάνι. Η οποία η, η περικεφαλαία της Αθήνας τι ήταν επί τη ουσίας, Ήταν η προστασία από τι από λανθασμένες πληροφορίε που. Ε, ε, να μην μπαίνουν στον εγκέφαλο των θνητών. Εγώ να μην κύριε μου, ήρθατε Sorry. εδώ Θα σας επιπλήξω Πάω μουσικό διάλειμμα για να Ήρθατε εδώ να λέτε ό,τι θέλετε Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη φίλη Sorry. Μισό, τελείωσε, έβαλα διάλειμμα yeah. Έρχεται εδώ ο Τζάνι τώρα Φέρνει τον πνευμονολόγο Και λέει άλλα Δεν πάμε αλλού Από τη φίλη αλπεντοεκατέσταρα.com Γιατί Έλληνε Μαρία Τζάνι, Δευτέρα βράδυ πάντα, μετά τι 8 εδώ και σήμερα έχουμε Με τον ιδιαίτερα Και ο Γιάννου Λόπουλο. Ο είναι μονολόγο και ούτω καθεξή, ο οποίο και αυτό στη χάρπανση είδε την πόρτα ήρθε, τον βρήκε η Μαρία στον δρόμο. Λέει: να σου πω και λέει τώρα. Όχι, δεν τον βρήκε η Μαρία στο δρόμο, τον κάλεσε να έρθει. Ναι, αυτό λέω και λέτε ότι σα Είναι πράγματα αυτά τώρα. Είχε... Λέει τώρα Είχε... ότι ο Γαβρόγλου είναι υπουργό. Και λέει ο άλλο. Εγώ εδώ, το είπα αυτό. Είναι υπουργό, ναι. ναι. Όπω λέει ο άλλο, λέει όπω κακούργο. Δηλαδή τον ήξερε στην παραλίγουσα. Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλάξτε τη γραμματική εσεί. Υπουργέ, ο υπουργό, το, το, το, το ρήμα αυτό και υπουργό σημαίνει υπηρέτη στην ελληνική γλώσσα. Ναι. Αυτό δηλαδή που προσφέρει υπηρεσία. Ναι. Όταν όμω καταβιβάζει τον τόνο, γίνεται το εντελώ αντίθετο. Ναι. Είναι αυτό που, που βλάπτει. Το θέμα του Βέβαια Λοιπόν ε, ήθελα να πω το εξής Για να το κλείσουμε για σήμερα το θέμα έχουμε Για να χρόνο, έχουμε παιδί. τον κύριο Γι... λόπλο Όποτε θα μπορεί να έχει. Όποτε έρθει. θέλει Ναι Τελείς. να μας Ακριβώς όποτε μπορεί και θα Θέλει πάντα και θα Σε διαβεβαιώνω ότι θέλει πάντα Το πρόβλημα ναι, είναι είπε... να μπορεί Ναι παιδί μου αλλά είπε ότι έχουν και ένα φορέα που Λυπά, λυπά, λυπά. το προβάλλουμε εμεί αυτό Βεβαίως. Μας ακούνε Βεβαίως. αυτή τη στιγμή και τα λέω για τον Ανδρέα το Επειδή ήρθε πρώτη φορά εδώ και μας θυμά με την παρουσία του Από Χιούστον, Κάνσας, Αγγλία μέχρι Αυστραλία Και από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι την Κύπρο και από τη Λακωνία μέχρι το Δημοτικό Παρακαλώ, τας, Να πούμε λοιπόν δύο κουβέντες ότι ναι, το κεντρικό μας Θέμα και ζήτημα που θέλουμε να αναδείξουμε ναι. και να επιλύσουμε ναι. είναι ότι πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο, γιατί είναι στο παρασκήνιο την προληπτική ιατρική η οποία εσκεμένα την έχουνε Δήθεν ότι κάνουν προληπτική ατυχή Αλλά δεν έχουν παρακάμψει μισό λεπτό. Ενώ είναι πρόημη διάγνωση αυτά που κάνουν Μαστογραφίες για να βρουν νωρί τον καρκίνο του μαστού yeah. Εξετάσεις για το παχύ έντερο Να βρουν νωρίτερα τον καρκίνο Νωρίτερα τον ζαχαρόδι διαβήτη, Νωρίτερα την καρδιοπάθεια Δεν μη ιδονίζουμε την αξία αυτής okay, της βέβαια. Αλλά όμως αυτό είναι ελάχιστο Μπροστά στην πρόληψη την οποία ο Ιπποκράτης δίδαξε Κοιτάξτε, είσαι τώρα, μπροστά σε ένα, στο καταλληλότερο μικρόφωνο για να τα λεστά. Μισό λεπτό. Τώρα λοιπόν, τώρα λοιπόν τι γίνεται. Γίνεται αντί για πρόληψη, λοιπόν, πρόκληση αισθημιών και προσέξτε με λίγο, ε, ε, αν θέλετε, να πούμε και κάτι άλλο ότι μειώνουν τους μιστούς και τους συντάξεις, μειώνουν το μέσο εισόδημα του Έλληνα, ε, εξ, εξαθλιώνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προκαλούν αρρώστιες... Και σου στερούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό ο συνδυασμό σκοτώνει. Εσεί τώρα που ήρθατε. Να, πω, να, πω, κάτι, να ρωτήσω. Μη... Να ρωτήσω... Μεγάλ, ε, πριν ρωτήσω. Πάνω ήρθε, σε αυτό που. Περάμε ένα δύο λεπτά. Αυτό. σημασία. Με τι μέσον ήρθατε στο. στο Με στουλιο. το τρένο. Ήρθατε στον δρόμο σε καμιά στάση στην ανάπτυξη και ερχόταν και αυτοί μαζί. Όπω λοιπόν, συμπέσατε. Να σου αυτό τελειώσω, Γιώργο, επάνω σε αυτό. <laughs> Άρα λοιπόν, για να κατανοήσουν οι ακροατέ μα. Αυξάνουνε προμελετημένα την οσυρότητα με, ναι. Την προκαλούν με ανθρωπογενή αίτεια Εξαθλιώνουνε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Αυτό λέγεται γενοκτονία Και πάμε παρακάτω Αυτό προσωμιάζει για να ικανοποιήσω την κυρία Τζάνη ναι. Που γνωρίζει την αρχαία ελληνική γραμματεία ναι, Με παρακαλώ. τις λιτές του Δία με γιώτατο λι ε, Όταν αρρώστανε και έπεφτανε επιδημίε στην εποχή του Ναι, ναι για να ξεγελάσει ότι δίθεν γιατροπορεύει το λαό του έστελνε τις κόρες του, τις λιτές ναι. οι οποίες για να δείξει πόσο ανίκανες ήταν αυτέ τις περιέγραφε ότι ήτανε κουτσές Ζαρωμένε, γριές, αλήθωρες και ανίκανες ναι. Έτσι ακριβώς είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σήμερα Όχι μόνο στη χώρα μας Γενικός, στο δυτικό Σε όλο κόσμο. το δυτικό κόσμο και γενικότερα Η άποψή σας ρωτάει εδώ μια φίλη Τον κύριο Γιαννόπουλο Για την αποτελεσματικότητα των χημιοθεραπείων Ποια είναι η άποψή σας η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου, από την εντόπιση του είναι μεγάλο ζήτημα και μεγάλη ερώτηση. Ναι, έτσι, έτσι είμαι συν... καρδιολόγο, ω το βαθμό που μπορώ να απαντήσω. Συγγνωμένα, ναι. Και Ένα τα, 10, τα, 100, είναι, Ανδρέα. Τα, τα, τα φάρμακα του καρκίνου. Από την εποχή που δοκιμάστηκαν στα Auschwitz και στο Dachau σε ζωντανού εχμαλώτου, τα πρώτα φάρμακα τα οποία είχαν απίστευτες παρενέργειες γι' αυτό είχαν τον πιο φρικτό θάνατο οι εχμάλωτοι του πολέμου οι κρατούμενοι Τότε, στον Ταχάου ναι. που δοκίμαζαν δοκιμαζ, τα φάρμακα του καρκίνου μέχρι σήμερα έχουν, έχουν, ένα, έχουν σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο και ε, τα σημερινά ε, φάρμακα του καρκίνου μπορούν να παρατείνουν ίσως τη ζωή όχι σε όλους του καρκίνους αλλά όχι θεραπεία θεραπεία ριζική δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. περίπτωση λοιπόν ε, και συνεχώς γιατί είπαμε τα χρήματα για την έρευνα στην ιατρική τα περισσότερα είναι στοχευμένα για την ανακάλυψη αποτελεσματικότερων φαρμάκων για τον καρκίνο και όχι Βιαθερά. φάρμακα για να βρούμε την αιτία του Έτσι, λοιπόν. δηλαδή του το Ρητό και του, Σοκρα... και του Ιπποκράτη τότε η όμεθα γιγνώσκηνε την αρχήν όταν τα αίτια τα πρώτα γνωρίζουμε και τα σαρχάς τα πρώτας και μέχρι στοιχείων έχει θαυτεί δέκα πατώματα κάτω από τη γη Κατάλαβα, λοιπόν ο φίλος μου από τη Λάβριο λέει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφασίζει τα σχολεία που και έχει μαζί με ανθρώπους του ΚΙΣ κι είναι το φιλί νομίζω αγγλικά Μετά, ε, τι λέει ο άλλος εδώ, ε, μόλι εγκρίθηκαν λέει ελληνικά βιβλία στα ρώσικα σχολεία Άρα να δηλώνουμε Ρώσοι εμείς για να έχουμε ελληνικά βιβλία. Γιατί ο Γαβρόκλου έλληνας είναι αυτός. Λοιπόν, ε, είναι πράγματα αυτά που θα τα πούμε... Ο όποιος θέλει να ζήσει, λέει, ο φίλος Μονίκος Αταχανιά, μακριά από χημειοθεραπείες. Λοιπόν, αυτά. Πάνω. Λοιπόν, ε, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέα πριν. Ε, στην... Ε, Αλλαγή της χιλιετίας το 1999 έγινε μια γιγαντιέα συνάντηση επιλεγμένων επιστημόνων από όλον τον κόσμο στο Ρίο Δεν Τζανέιρο. Εκεί λοιπόν ήταν αποστολές και από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κάποια στιγμή, κοιτάξτε, ενώ όταν γίνεται ένα συνέδριο... Ε, κάποιο κανάλι, κάποιο ραδιόφωνο, εφημερίδες, γράφουν τα πορίσματα, δε μάλλον όταν πρόκειται για μία τέτοια συνάντηση που έπρεπε να αποφανθούν για το τι μπορούν να κάνουν για τα προβλήματα από το περιβάλλον, από τον άνθρωπο, από, από, από οπουδήποτε υπάρχουν. Λοιπόν, έπεσε μία ομερτά, δεν ανακοινώθηκε ποτέ τίποτα. Όμως, όμως, οι επιστήμονες και ένας από αυτούς πάντων, που είχαμε κάποια εργαστήρια, πληροφορηθήκαμε αρκετά πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι παρα, παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο μεσούντος του συνεδρίου. Η Αμερική κάλεσε την Επιτροπή κόβοντάς τους τη χρηματοδότηση. Και τότε βάλανε χρήματα οι άλλοι και την κράτησαν την Επιτροπή. Αλλά γιατί αυτό. Γιατί είπαν δύο πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. το πρώτο ότι έχουμε προκαλέσει τέτοια ανίκες στον Βλάβη στο περιβάλλον που το 1999 έπρεπε λέει να έχουν ξεκινήσει οι, οι πράξεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εικοσαετία πριν το 1999 είναι εντελώς Άχρηστη οποιαδήποτε παρέμβαση Η, η, η βλάβη είναι τελεσίδικη και δεν είναι ανατρέψιμη Μάλιστα. Αυτό ήταν το ένα Το δεύτερο ήταν ότι ε, Είχαν κάποια παρατηρητήρια Βάλει αναπενταετία Και διαπιστώσανε ότι Στις νέες γενιές Στις νέες γενιές Υπάρχει μία μειωσή της ενδιάθετης νοημοσύνης. Προσέξτε με, προσέξτε με. Το 2005, η οποία τότε είχε λεχθεί ότι ήταν 6 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2005 τα παρατηρητήρια δώσαν 8 συν. Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια... Είχαμε δύο συν επιπλέον. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουν να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά και την ελληνική γλώσσα οι χώρες και στην Ευρώπη και στη Ρωσία και στην Αμερική και μάλιστα όλο το science της Αμερικής και στην Ευρώπη έχουν αρχίσει τώρα εισάγουν στα κουρίκουλα, δηλαδή έχετε ένα πολυτεχνείο, έχετε μια ιατρική σχολή Διδάσκουν, εισάγουν στα αναλυτικά προγράμματα, τα μαθήματα δηλαδή που διδάσκουν, το 25 με 30% ποικίλουν από σχολέ, είναι αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τραγωδία. Λοιπόν, και τραγωδία, προσέξτε, την ώρα που στην Ελλάδα. Τα, θεωρι... τα θεώρησαν η Υπουργοί αυτή της κυβερνήσεως... Ω. Ως, ως άχρηστα έως επικίνδυνα. Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και θα, πούμε, θα κάνουμε ειδική εκπομπή για αυτά τα πράγματα για να τα δούμε. Ε, και βέβαια θα μιλήσουμε και για κάποια πράγματα απλά να μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίζουν και να μην πηγαίνουν με τον πρώτο πυρετό να παίρνουν ε, ε, φάρμακα που ρίχνουν τον πυρετό, την ώρα που ο πυρετός είναι άμυνα του οργανισμού. Γιατί για να παράξει γάμα σφαιρίνες πρέπει να ανεβάσει θερμοκρασία. Όπως ο πόνος είναι το καμπανάκι που χτυπάει, είναι το αλάρμ. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι εγώ... Είχα μια είωση. Ε, έφτασα 40, δε θέλησα να πάρω κανένα αντιπυρετικό, έπαιρνα απλά δότανα θυμάρι, <laughs> μελισόχορτο, τσάι του βουνού κτλ. Έφυγε όπως ήρθε στα διακά με εφηνώσει. Και έπαψε μόνο του, όπως ήρθε έφυγε. Και μάλιστα σε λιγότερες μέρες από όσες είναι, σε πέντε μέρες. Ήμουνα απείρετη, τελείως μια χαρά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αυτά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Έτσι, Τώρα θέλω να ξεκινήσω λιγάκι για να ε, χαλαρώσουμε λίγο και με την κομμωδία. Άμα είναι να χαλαρώσουμε να βάλουμε μουσική ρε παιδί μου Χαλαρωτική Ωραία να Και μετά να μουσική. βάλεις να συνδέσουμε το, το, το κείμενο Έτσι. Λοιπόν εδώ είμαστε Αλμπέντρο 14 ακόμα, μου λένε διάφορα εδώ τα άτομα Τι λέει ε, Ναι ε, Τώρα τι να πω Κέλ τώρα για αυτά που γράφει. Τώρα ο Πάλμος είναι σχορεμένος ε, Μας ναι, απασχολεί ναι, και Λοιπόν εδώ είμαστε I no regrets, I ain't losing track of which way I'm going. I ain't gonna double back now. Don't wanna misplay, put on no display. An angel know, but I know my way. He said the sun Life a simple see the cherry red Or midnight blue oh, Midnight blue, oh, oh, oh. Midnight blue. Oh, oh, oh. You were the restless one And you did not care that I was the trouble boy Looking for The things I've done Γιατί οι Έλληνε Μαρία Τζάνη Σήμερα έχουμε τη τιμή να είναι κοντά μας Ο πνευμονολόγος ο φίλος Ο κύριος Ανδρέας Γιάννου Λόπουλος, Ο οποίος είναι και αυτό ένα όντι χάρπα Στον φύση και λέει τώρα να ορκίζονται Στον Ιπποκράτη μου γράφει ο άλλος Ότι δεν ορκίζονται στον Ιπποκράτη τώρα Οι γιατροί Δεν ορκίζονται στον Ιπποκράτη λέει Δεν ακούω τι λέει Οι γιατροί δεν ορκίζονται στον � μου λένε ε, ορκίζονται, εδώ. ο όρκος είναι του Ιπποκράτη Αυτό που Την θέλω να πω ότι στην που είχε γίνει ένα συνέδριο Υστικό, ναι. ιατρικό ε, ε, Βάλανε μία πρόταση Να αλλάξουν τον όρκο του Ιπποκράτη ε, Γι' αυτό το λέει ο άνθρωπος. Προσέξτε <laughs> Αλλά δεν πέρασε αυτό δεν πέρασε. Έχει κανένα άγαλμα εδώ πανεπιστημίου. Διεθνέ το συνέδριο Πατυσίον, δεν πέρασε. και ένα άγαλμα του υποκράτη έχει πάρει. Όχι, έχουν στο προπήλαιο του Πανεπιστημίου το άγαλμα. Σε κανένα μεγάλο Σόλυτο. νοσοκομείο έχουνε... του Μεταξά μεγάλο νοσοκομείο. Όχι, έχουν το... Έχουνε. Όχι, όχι, έχουνε το άγαλμα του Ρίγα του Φεραίου και του Γρηγορίου του Πέμιτου. Ναι. Που εμένα μου μοιάζει, α πούμε, σαν να έχει το άγαλμα του Λεωνίδα αγκαλιά με τον Εφιάλτη. Έτσι. Α, ε, γι' αυτό <laughs> το βάζουν τα δύο άκρα. Πρέπει και στη μέση είναι Σωστό είναι αυτό. Όχι, ε, ε, ε, βάζω το ερώτημα. Τι σχέση έχει ο Γρηγόριο ο Πέμπτο με το Ρίγατο Φεραίο ε, Άμα προλάβει, θα είχε και το Γρηγόριο τον Έκτο, αλλά σταμάτησε μάτια στον Πέμπτη. Η ιεραρχία. <χαι, έλα>. Ο, <χαι> ο οποίο έχει αφορίσει την επανάσταση και στειλει στείλει φερμιά τουλάχιστον 2-3 χρόνια πριν Μόνο για αυτός... να μην, ε, ε, με τη συμφωνία που είχε με το Σουλτάνο. Γι' αυτό λέω δεν είχε καμία σχέση εντούτο, όμω το ακροπούλιο του Πανεπιστημίου είναι το άγαλμα δίπλα δίπλα. -δίπλα. Και αυτό το ανέχετε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα. Εγώ διαβάζω και του Μπαρτόλομιου τι ε, αναφορέ 991. Είναι διεθνώ γνωστέ και στο διαδίκτυο. Και λέει κάτι ξυπόλυτη, άπλητη λέει Μα χαλάσανε την ωραία σχέση που είχαμε με το Οθωμανικό Καθεστώ. Πού είναι Φαντάζεσαι τον Λεωνίδα το σχέδιο ο... Γιώργο, το φαντάζεσαι να είναι με τον Εφιάλτη σε άγαλμα. Ναι. Ε, το ίδιο είναι στο πρωί, δηλαδή του Πανεπιστημίου. Σα ενημερώνω. Παρακαλώ. ότι ο Κάρλ Μάρξ ο από το Παρίσι όταν έστελνε κάποια άρθρα ε, στην Αμερική για τις εφημερίδες τα οποία έχουν όλα τυπωθεί σε ένα βιβλίο που φέρει τον τίτλο το Ανατολικό Ζήτημα εκεί ονομάζει τους Έλληνες πατριώτες που πήραν τα όπλα για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Ναι. Και προσέξτε, οι Έλληνες, ναι. οι Έλληνες ναι. αυτά τα 400 χρόνια, με μέση στατιστική συχνότητα, ανά 4 μήνες κόμμα 2, κάνανε μια επανάσταση, η οποία εξαιτίας του ότι η επανάσταση ήταν αφορισμένη, από τον εκάστοτε Πατριάρχη έστελνε αμέσως μόλις αναλάμβανε την, ε, τον αφορισμό. Λοιπόν, ε, δεν μπορούσε να ευωδοθεί. Μέχρι που έγινε η φιλική εταιρεία και με αυστηρότατες πίνες δηλαδή ήταν σε θανατώνανε. Δεν είχε, εάν μπορούσες να πεις κάτι, το κρατήσαν μυστικό και έτσι καταφέρανε και... και, και αν δεν ήταν ο Κοραίς που ζήτησαν οι φιλικοί, που ήταν και αυτός φιλικός, να γράψει την, την αδελφική διδασκαλία, γιατί ο αφορισμός λεγόταν πατρική διδασκαλία, αδελφική, και ε. να αντικατασταθεί από τον προ προς τιμήν του, λοιπόν... Ε, δεν θα ε, ξεκινούσε ούτε η επανάσταση αυτή. Τέλο πάντων, αυτά είναι άλλα πράγματα που θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε γιατί του Έλληνε και ποιοι ήταν πίσω από εκεί και γιατί. Ο, ο, ο Πάγκαλο στην Ελευσίνα είπε ότι την επανάσταση την έκαναν κάτι αγράμματη και ξυπόλητη. Ο Επάγκαλο, ο Τωρινό. Ξέρετε, λοιπόν, ναι. Αλλά όμως... ξέρετε... Ο Παχυδερμιστή. Μισό Ξέρετε τι λέει ο Μάρξ. Μαρία, μισό λεπτό. ζήτημα του αποκαλεί, τον κολοκοτρώνει δηλαδή τον. Λιστοσημορία ανθρώπων χωρί συνείδηση. Είναι υπέρ του Σουλτάνου mm. και τα βάζει στα άρθρα του με τον τσάρο της Ρωσίας. Ο Κάρλ. Ο Καρλ Μάρξ. Και έρχεται μετά ο και ο Σπένσερ και ανοίγουνε μαγαζιά. Και λέμε λοιπόν ότι ο Πάγκελος είπε ότι ξυπόλυτη και αγράμματη αλλά παραπέμπω στον παππού του που στο, στο, τον, τον Αύγουστο του 1926 το φύλλο εφημερίδες 266 ΦΕΚ ναι. βγάζει ο παππούς του τον νόμο Πάγκαλος Θεόδωρος mm, ναι. Που στην ουσία απαγορεύει την καλλιέργεια των παλαιών δημητριακών σπόρων, του ΖΕΑ και των παλαιών σπόρων. Ό, τι είπε ο... δεν τρέπεσε λίγο, Αγόρι μου, τι έξερε <laughs> <εδώ> και λε. <laughs> δεν άλλαξε με το νόμο του Μπέν Σελόμ ο Τεό Παγκάλ. Λοιπόν, τα άλευρα το ξέραν το έργο λεπτό. από τότε. Λέει, απαγορεύεται η ναι, εμπορία ζέα, αλεύρων ναι, Οι οποία καλύτερα, να έχουν καλύτερα, κάτω από 27% Γλουτένι ναι, Λέει ναι, ναι, το άρθρο ναι, ναι, αυτό ναι, το 266 ναι, ναι. Της Δηλαδή δεν είχε Περάσει η σκόνη της μικρασιατικής Καταστροφής και τους ενδιέφερε αυτό Ε; Είδες, Γιατί είσαι... η γλουτένι Των σημερινών δημητριακών ναι. Υβριδίων και γενετικών μεταλλαγμένων oh. Προκαλεί σοβαρότες βλάβες Στον εγκέφαλο και όχι μόνο Ω oh, τι, είναι, τι λέει, μην τρώμε ψωμάκι, ας πούμε εμείς «Τι λέει ρε Μαρία το άτομο, τι το κουβάλεις εδώ τον άνθρωπο του, έτρεπε σε λίγο» «Και λέει για τον Πάγκαλο που άλλαξε τον νόμο με τη Ζέα κλπ» Πώ τον είπα τον Πάγκαλο» «Τεό Παγκάλ» «Μαστόδοντο» «Έλα ρε» «Όταν είπε ότι έχουν δικαίωμα οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί περισσότερο από τους Έλληνες στον Μέγα Αλέξανδρο και ότι η μάνα του δεν ήταν Ελληνίδα» Και του απέδειξα ότι ήταν κόρη του βασιλιά των Μολοσσών τη Υπήρου. Λοιπόν, δεν μου λες τα κακά του τα, τα, τα κάνει σε καθήκη ή είναι καθήκη. <laughs> Γιατί <Δετί> εσύ, πώ τα λε με αυτή τη γλώσσα που έχει στην αρχαιολογική, ναι. δεν τα πιάνω εγώ. Εντάξει, γιατί λίγο... δεν μπορώ να τον πω αλλιώ. Στερούμε λυθίου και είμαι ηλίθιο. Εγώ ξέρω ναι, πώ λοιπόν. Δεν χρειάζεται να βρίζουμε τα γεγονότα και οι πράξει του κάθε Μα δεν βρίζουμε, κύριε μου. Ο άνθρωπο αυτός, υπουργός... το <Δε>, αυτός ήταν υπουργό. Να το εκεί που είναι. Όχι, λάθο. Αυτό ήταν υπουργό εξωτερικών και είπε: Αφήστε να πάρει τη σημαία. Δηλαδή τώρα τα άτομα αυτά τα ψηφίσετε, αγαπητοί φίλοι, για να σα δώσουν αύξηση μισθού για να πηγαίνετε στα Μάρξ Σπένσερ. Τώρα πάρτε τα τρία του Μάρξ. Spencer... Εδώ έχουμε τον Γαπ και τον Σιμίτη έξω. Πού έξω, Έξω. κυκλοφορούν και, μας... και έχουν και άποψη από για έχει... τα ζητήματά μα. Έτσι, παιδί μου, μπορεί... έχει διαβατήριο, δεν μπορεί να πάει έξω αυτό. Τι έξω εννοεί, δεν κατάλαβα. Εννοώ έξω από. Μια φυλακή που για μένα ναι. Και δεν με νοιάζει Ό,τι και να μου κάνουνε Εγώ θα το λέω μέχρι που να Φυγεί η ψυχή μου Αυτοί έπρεπε και πάρα πολλοί Σαν για αυτούς να έχουν Στηθεί στα έξι μέτρα Κοίτα και από τα εφτά τους πετυχαίνεις Ναι παιδί μου τώρα Ξατάται λοιπόν, Πάμε στο, στον παππού τον Αριστοφάνη Εκεί Αυτός, αριστοφάνης... λέει, αυτός λέει δεν έχει καθήκη Μου λένε από την Ουαλία Σε μπανιέρα χέζει <laughs> <laughs> Για λίπασμα τα κρατάει αυτά ξέρω. Λοιπόν <laughs> Τι έχουμε πάθει Δεν, δεν κοινό αυτό Αυτή είναι ηλίθεια Άνθρωποι τρελοί Είναι χλωρομορ... χλωροφόρμιο καπνίζουν Πάμε λοιπόν στον παππού τον Αριστοφάνη Ο Αριστοφάνης έχει γράψει περίπου, σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό κανόνα... Ναι. 44 κομμωδίες έχουν διασωθεί 11. Μάλιστα. Δηλαδή, σε σχέση με τις τραγωδίες που γράφουν 150, 140, 130... και έχουν διασωθεί 7 ε, ή λιγότερες... αντιλαμβάνεστε ότι... Ο Αριστοφάνης είναι πιο τυχερός. Έχουμε και του Μενάνδρου βέβαια σπαράγματα πιο πολύ, αλλά θα αναφερθούμε στο τέλος ονομαστικά στα ονόματα που μένουν από τους ε, ανθρώπους, τους κομοδιογράφους μας, αλλά θα μείνουμε στον Αριστοφάνη γιατί έχουμε... Κάποια πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε για τον έρμο τον ελληνισμό Που πρέπει να πω ότι αυτό που λέμε κλασική εποχή Είναι περίοδος κατάρεψης της γνώσης του ελληνισμού Όσο πιο πίσω πάμε τόσο πιο ισχυρά και ρωμαλαία η γνώση των Ελλήνων και βεβαίως, και βεβαίως και η ικανότητα της παραγωγής αξιών, ιδεών και προτύπων που υπήρξαν μια και μοναδική παραγωγή στον πλανήτη και δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Ωραία. Άρα λοιπόν ο Αριστοφάνης που γεννιέται εκεί στα μέσα του 5ου αιώνα, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά ξέρουμε από ό,τι βλέπουμε από το, τα, τα έργα του, ότι είναι αυτό που λέγα, θα λέγαμε... Ε, ανήκει στη συντηρητική παράταξη Α, της Αθήνας. Εντάξει. Όταν λέμε συντηρητική παράταξη της Αθήνας στην άμεση δημοκρατία εννοούμε αυτούς που ήταν οι πολίτες που θέλανε να διατηρηθούν τα, οι θεσμοί ε, γιατί οι θεσμοί είναι που σώζουν μια πολιτεία ε, Όπως η Τρόικα Δεν λένε ότι είναι θεσμός ε, Στάσου να σου πω κάτι ε, κάτσε, Είναι ύβρις Είναι ύβρις να μου λες την Τρόικα θεσμό Εγώ το λέω μωρέ Γιατί είπα, γιατί είπα την, την, την φορά που μιλήσαμε Για τον Αριστοτέλη Και το Διεθνέ Ομισμοντικό Ταμείο Μα εμένα την πέφτεις τώρα είπαμε, δεν λένε, είπαμε, Ήρθαν δεν οι θεσμοί και, και αύριο Και συνέλευση Προσπαθώ Προσπαθώ να σου, θυμίσω, ναι. να σου θυμίσω ότι είπαμε εκεί σε ερώτησή του, «Μα πώς το πετυχαίνει το υπερσύστημα και κάθε σύστημα να μας εξαπατά έτσι». Και η απάντηση ήταν «Αλλάζει τις έννοιες με τις αντιθετικές αντίθετές τους». Μάλιστα. Λοιπόν, την Τρόικα που είναι μια εντελώς αρνητική έννοια η αναπαράσταση που έχεις μέσα στο μυαλό σου για αυτή ναι. είναι εντελώς αρνητική σου την αποκαλεί θεσμό τη που η... είναι εξαιρετικά να... σοβαρή λέξη έννοια. Μπορώ να έχω το λόγο παρακαλώ, για μισό λεπτό παρακαλώ, παρακαλώ κυρία μου Η Τρόικα εισήχθη τις κυβερνήσεις της κατοχικές του Γιοργάκη νομίζω και λοιπά και, λοιπά. και έδευτε, ναι και διήρκεσε η ζωή τη περίπου πέντε χρόνια και έρχεται η, η κυβέρνηση του Τσίπρα και την ονομάζει θεσμού. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι θεσμοί βγαίνουν από το ρήμα τύφημη που σημαίνει ότι θέτω κάτι και πειραματίζομαι και βλέπω αν ωφελεί ή δεν ωφελεί. Ο λέμε, παραδείγματο χάρη, το σχολείο. Ναι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν Μαι, ναι. θεσμοί γιατί ωφελούν την ανθρωπότητα Μαι, ναι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση του Τσίπρα τι μας είπε Μας είπε ότι η Τρόικα είναι μας ωφέλησε μας. πάρα πολύ Και την αναβαθμίσαμε και τους ονομάσαμε θεσμούς Έτσι. Που σημαίνει ότι οι θεσμοί είναι κάτι θέσφατο Είναι και παραπάνω και από τους ανθρώπινους νόμους Ότι είναι κάτι θεϊκό που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας Αυτό μας είπε ο Τσίπρας Γι' <μα> αυτό, για αυτό λέω τη Μαρία. Τότε, εγώ. Αν θυμάσαι τότε, είπαμε και κάτι άλλο. Ρώτησα του μας, μα ε, πώ λέμε μια κυβέρνηση η οποία τη πράξη μια κυβέρνηση που είναι ενδοτική σε, στον εχθρό που κάνει πράξεις ενάντια στους πολίτες ναι. και στην κοινωνία της, πώς τη λέμε, θυμάσαι τι είπαμε, τη λέμε real politic. Δεν τη λέμε προδοτική κυβέρνηση, δεν τη λέμε ξεπουλημένη, δεν τη λέμε εθνική μειοδοσίας κυβέρνηση, τη λέμε μια κυβέρνηση που ασκεί real politic, ναι. ρεαλιστική πολιτική. Ναι. Χωρίς και είπαμε μετά και για τις παράπλευρες απώλειες που δεν λέμε ότι βομβαρδίστηκαν στρατιωτικοί στόχοι αλλά και δίπλα ήταν ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο και εξαφανίστηκαν έγινε γενοκτονία σε 120 παιδάκια το σχάριν, γιατί αυτό μέσω στο μυαλό μας έχει, δ, δ, θα μας προκαλούσε φρίκη. Λέμε λοιπόν, είχαμε και κάποιες παράπλευρες απώλειες. Πια θα βγω και ακούρευτο; Τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό λέει ο Αντώνης, ούτε από δεν τη λέμε Realpolitik, τη λέμε Μπουρδέλο. Και του κάνω την παράτηση, διότι αγαπητέ μου Αντουάν, το μπουρτελό έχει τάξη. Για να δει το εμπόρεμο, αν μπαίνει μέσα, είναι καθαρά. Και οργάνωση. Έχει οργάνωση. Βγαίνει η τσα τσατσά, λέει τι θέλει ο κύριο. Ναι. Έχει και το μπροστάτη εκεί και λέει να σου πω κάτι πρόσχε γιατί θα αυτό και εκείνο και το άλλο. Εδώ προστασία δεν έχουμε. Άρα είναι οι νταμπατζίτε που έλεγαν. Ούτε μία προστασία οι δεν έχουμε του παράπλευες μπαϊρακτάρι. Σε... Ε... Οι παράπλευρε απώλειε. Απώλειες... Συγγνώμη. Η ανακοίνωση του Γεωργάκη που είπε ότι η Ελλάδα γίνεται η Έλληνε πειραματόζωα. Το ναι. είπε ανεριθρίαστα, ανεριθρίαστα. Που σημαίνει, άμα σου κόψω τους μισθού, του συντάξει και το μέσο εισόδημα, ναι. θα, θα, θα, θα γίνουν οι στατιστικέ. Πόσοι θα αποβιώσουν ευνίδια, ναι. πόσοι θα πάθουν εμφράγματα, πόσοι εγκεφαλικά, πόσοι θα μεταναστεύσουν. Ναι. Στατιστικό μέγεθο. Πόσοι θα, αυτό... θα αυτοκτονήσουν. Γιατί το ποσοστό των ασθενειών οφείλεται σε ψυχολογικές αιτίες Αυτό, αυτό λέει. Η ιατρική, αυτό λέει. Άρα. Άρα. τελευταία μελέτη που έγινε. Ναι. Ότι το 50% τη νοσηρότητα οφείλεται στην ανεργία. Και επειδή η ανεργία έχει φτάσει στους νέους το 60%. Και ποιος τη εσύ. Έχουμε λοιπόν. Την οσηρότητα, τα πειραματόζα λοιπόν, ήδη κάνουμε τι πρώτε πλέον ε, εκτιμήσει yeah. και έχουμε δει πόσοι τα αυτοκτόνησαν, πόσοι, πόσοι μετανάστευσαν, είπαμε, πόσοι πάθανε φράγματα κτλ. κτλ. Και μην ξεχνάμε όμω ότι σε παγκόσμιο Ένα επίπεδο. Μεκατομμυρίακι είναι αυτή που είπε τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί από το 1970 και 2012 κατά 60%. Έλεγα, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα. Έλα, έχω μια ερώτηση. Εγώ γεννηθήκα στην Κυψέλη. Είμαι αστόσιο το. Αφού υπάρχει ο δυτικό πολιτισμό, η Ευμάρια, θες αμάξι, έλα, πάρε. θες αυτό, πάρε. Γιατί να αυτοκτονίσο, δηλαδή. Αφού τα έχω όλα. Να κάνω σχόλιο, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία μου, εγώ, εγώ ερώτηση κάνω. Εσεί είσαι γιατρό ή άλλη καθηγήτρια. καθηγήτρια. Επιτρέπετε να πω, με... κάτι, να πω κάτι. Κάτσε, κάτσε, να απαντήσει στην ερώτησή λεπτό, μου, ένα, λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Λοιπόν, αναβάλουμε τον Αριστοφάνη. Ναι, για την άλλη για και έχουμε. Ο Γιάννου Λόπουλο. Εγώ δεν, δεν, δεν τα πάω καλά με τα επώνυμα. Μ' αρέσουν τα μικρά ονόματα. Τι μα με τα Πασκαλά όμω, Για να Ανδρέα... έχουμε υπόψη μα. Λοιπόν, τα Πασκαλά με τα Περιστέλια, με τις γάτε, να, να και αυτά και την επόμενη Δευτέρα. Ναι, θα το φτιάξουμε. Θα... Να πούμε λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αυτοκίνηση. Αυξήθηκαν κατά 60% σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελευταία μελέτη στο Πανεπιστήμιο τη Ιατρική στην Κρήτη σε κυταρικό επίπεδο. Μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα βάλαμε μια ομάδα κιταρών Και κάναμε το εξή πείραμα. Αφαιρέσαμε από τα κύτταρα να μην έχουν τροφή. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο. Αφε, τους, τους αφαιρέσαμε την δυνατότητα ναι. να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μάλιστα, ενδιάφερον. Και τρίτον, τους αφαιρέσαμε τη δυνατότητα να επισκευάζουν τις μικροβλάβες τους και τους μικροτραυματισμούς τους. Από μόνα τους. Από μόνα τους. Επαναλαμβάνω για τους ακροατές. Τους στερήσαμε την τροφή στα κύτταρα που βρίσκαν στο δοκιμαστικό σωλήνα. Τους αφαιρήσαμε την δυνατότητα να επικοινωνούν. Και τρίτον, τους αφαιρέσαμε τη δυνατότητα να επισκευάζουν και να επιδιορθώνουν τις βλάβες τους. Κάτι μου θυμίζει αυτό που είπατε. Μετά από λίγο διάστημα, κινητοποιείται μέσα από το γενετικό υλικό το DNA μια διεργασία και τα οδηγούν σε αυτοκτονία. Τα κύτταρα. Τα κύτταρα. Ο άνθρωπο, γιατί αυτοκτονεί. Το κύτταρα, Εμεί λοιπόν την ε, οχταετία των μνημονιακών και κατοχικών κυβερνήσεων. Για το, καλό μας. Για το καλό μας, γιατί έτσι λένε Έχουμε σε εξέλιξη μια μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό Η οποία βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματά της αυτή τη στιγμή Δεν έχει τελειώσει η μελέτη αυτή Μάλιστα. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι στον ελληνικό πληθυσμό Έχουμε μείωση του εισοδήματος Και κάποιο ένα ποσοστό των Ελλήνων δεν έχουν τρόφιμα Αφού το Ισχύει λένε αυτό κάθε, κάθε μέρα το λένε Ισχύει Δεύτερον σε αυτή τη μερίδα, την κοινωνική μερίδα, μπορούν να επικοινωνούν αυτοί. Έχουν τηλέφωνο πληρωμένο. Μπορούν να πιουν καφέ στο καφενείο. Ναι. Μπορούν να πάνε στο χωριό του σε να σπουδάσουν. Περιορίζεται η επικοινωνιακή δυνατότητα. Όχι. Άρα λοιπόν έχουν μειωμένη έω μηδενική επικοινωνία μεταξύ των άλλων ανθρώπων. Ναι. Έχει καταργηθεί πλήρω η κοινωνία του Αριστοτέλη για αυτού. Ναι. Τρίτον, αυτή η ομάδα των ανθρώπων, αυτέ μελετάμε. Στερούνται οι ατροφαρμακευτικές περίθασεις Μπορούν να πληρώσουν γιατρό Μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία Με αξιοπρέπεια να γιατρευτούν Όχι. Όχι Λοιπόν, Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ομάδες αυτές Έχουν τον ίδιο μηχανισμό αυτοκτονίας Με μονομενα μεμονωμένα κύτταρα Έτσι Γιατί και εμείς είμαστε κύτταρα τη κοινωνία, Του συνόλου όχι, ο άνθρωπος ο, είναι άνθρωπο, κατασκευασμένος λέει. από τρισεκατομμύρια κύτταρα και εμείς μελετήσαμε μεμονωμένα κύτταρα Όχι εννοώ η οδότητα ισχύ... η το ίδιο είναι. πράγμα είναι Και το ερώτημα μας είναι αν, εφόσον, εφόσον συμβαίνει ο μηχανισμός της αυτοκτονίας σε, αυτοκτονία, σε μεμονωμένα Γιατί να μην συμβαίνει σε ολόκληρο τον οργανισμό Και δυστυχώ βλέπουμε ότι επιβεβαιώνονται αυτός ο μηχανισμός Αυτό συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο στο παγκόσμιο επίπεδο λοιπόν έχουν αυξηθεί αυτοκτονίε ε, κατά 60%. Αυτέ τι αυτοκτονίες ποιο τι έφερε, ο Θεό, Μου λέτε, το Facebook δεν παίζει ρόλο που έχει φέρει τον κόσμο σε επικοινωνία και λέει: Έχω 5.000 φίλου, 10.000 φίλου, 500 likes. Δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτέ δεν είναι επικοινωνίε. Η επικοινωνία, η, η, η, η, το θέμα τη κοινωνικότητα ξεκίνησε από 40.000 χρόνια πριν όταν δημιουργήθηκαν στον εγκέφαλο οι λεγόμενοι νευρώνες καθρέφτε. Μάλιστα. οι οποίοι επιβεβαίωσαν στο Πανεπιστήμιο της, της Πάρμα, στις Ιταλίας, ναι. διάσημοι νευροεπιστήμονες, ε, βρήκαν ότι οι νευρώνες καθρέφτε είναι εκείνοι οι υπεύθυνοι που αναπτύχθηκαν για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Δηλαδή τι έκαναν, επιβεβαίωσαν το ρητό του Αριστοτέλειου, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και πολιτικό ζώο, επί τη ουσία. Η κοινωνικοποίηση λοιπόν του ανθρώπου είναι θέμα εγκεφάλου, από την ανάγκη του ανθρώπου να... να μπορέσει να επιβιώσει σε επίπεδο κοινωνίας Η χρεία η ανάγκη ήταν η πρώτη θεά της ανθρωπότητας Την οποία οι Έλληνες αναγνώρισαν τη σπουδαιότητά της και την παντοδυναμία της Και η ανάγκη δημιούργησε ε, όπως είπαμε την κοινωνία Την οποία κοινωνικό... και η θεοί Και οι θεοί. Ανάγκα, Υπάρχουν... ανάγκα έτσι. Ανάγκαν τε θεοί πείθονται. Πείθονται. Παρακαλώ λοιπόν. Η ανάγκη λοιπόν δημιούργησε την κοινωνικότητα Η ανάγκη δημιούργησε το λόγο Γι' αυτό οι νευρώνες καθρέφτες βρίσκονται ανατομικά Δίπλα στο κέντρο του λόγου, στο κέντρο μπροκά Μάλιστα Δεν Ακριβώς. είναι αυτό Γιατί, διότι ο άνθρωπος τότε για την ανάγκη της επιβίωσής του Είχε την ανάγκη να διατυπώσει το πρόβλημά του στο συνανθρωπό του δίπλα να εκφράσει δηλαδή το, να βλαβερό, το, το βλαβερό ή το ωφέλιμο. Να του το πει. Ενώ τα ζώα δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό όταν πονάνε τα ζώα ή τους λείπει κάτι ή τέλο πάντων έχουν ανάγκη τροφής βγάζουν άναρθρες σκραυγές. Ο, ο άνθρωπος ηγίστηκε ο, ο, ο, ο λόγος. Εδώ κάπου θα διαφωνήσω μαζί σου Αντρέα. Mm. Α, για, για δεν πέστα, ξέρω αρθή. αν είναι προϊόν εξέλιξη των ζώων mm -hmm. Αλλά επειδή έχουμε εντελώς λαθεμένη αντίληψη για τα ζώα, σε διαβεβαιώνω ότι ταΐζοντας τα αδέσποτα, πριν τρία χρόνια, που το είδα για πρώτη φορά αυτό, συνήθιζα μαζί με το κονσερβάκι να τους δίνω και από ένα μια ας πούμε σαρδελίτσα έτσι ή ένα αυτό από φιλετάκι κτλ. και τα λοιπά και ανταποκρίνονται έτσι επιπλέον Επαυλώφω. βλέπω λοιπόν ένα γατί το οποίο καθόταν και με κοίταζε όταν το επέτεξε και αυτούνο το φάει τα κονσερβάκια σε αλουμινόχαρτα και ξεχωριστά. Μόλις του βάζει αυτό όταν... το μεζέ. Ε? Μόλις του βάζει αυτούν το μεζέ; Τι έκανε; Λοιπόν, ό, όταν λοιπόν πήγα και του δίνω το σαράκι, το παίρνει και εξαφανίζεται. Και μετά μέχρι να μαζέψω τα πράγματα και ξανάρχεται. Ναι. Α, δεν ξέρω διαστητικά. Του πετάω άλλο ένα. Mm. Το τελευταίο που είχα. Το βουτάει. Και ξαναφεύγει. Και ξαναφεύγει. Πηγαίνω στην πολυκατοικία. Αυτό είναι ένα ακάλυπτο χώρο. Ε, ναι, ναι, ναι. Πίσω είναι και λοιπά. Μ, με κλειστό. Και βάζω το χέρι μου ανάμεσα από τα αυτά και στο πετάω. Τα κάγκελα. Λοιπόν. Και πάω στην πολυκατοικία δίπλα που. Και βγαίνω, και μου άνοιξαν οι άνθρωποι. Και πήγα στη βεράντα την αποκεί, γιατί υπάρχει ένας ένα τείχος που το χωρίζει. Και βλέπω ότι στο πίσω μέρος υπήρχαν ένα δέντρο και κάτι χαλάσματα. Και εκεί πέρα υπήρχε ένα γατί που μόλις είχε γεννήσει και καθόταν και είχε τα αυτά και τα θύλαζε. <τωχώνε> το έχουν προβλέψει. Αυτό η Μωρά. Και Του πήγαινε τροφή! Ναι. Στο Θεό, σα του πήγαινε τροφή. Έλα, μόλι και τα πουλιά έτσι δεν κάνουν. Περιμέντε τώρα φ... κάτι άλλο. Αν σα πω ιστορίε με τα σκυλιά. Αυτό είναι νοημοσύνη και συμφωνώ με Μεγαλύτερη νοημοσύνη. από το 70% και Είναι το σήμερα, Και το ανακλαστικό του Παυλόφου. Αυτό. Το συμφωνούμε. 70% του παγκόσμιου πληθυσμού μεγαλύτερη νοημοσύνη. Συγκεκριμένε τράξει που έχουν ερευνηθεί. Εγώ πιστεύω ναι, όλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σα πω κάτι. Στο ανθρώπινο είδος το συναντάτε αυτό. Θα σας πω κάτι για την ελληνική κοινωνία. Θα είχαμε πολύ περισσότερες αυτοκτονίες, αλλά αντέχει ακόμα η ελληνική σας κοινωνία... Ως θεσμός Αντέχει, ακούστε με, γιατί η ελληνική κοινωνία είχε συνηθίσει να... Ε, Μαζεύεται στην αυλή τη, στο σπίτι τη, έπαιρνε τον, τον άνθρωπο από το καφενείο που τον έβρισκε και παίζαν τα αυλή, οι πυράτε και έτσι κοιτάγανε για το ποδόσφαιρο, για την πολιτική. Και τώρα, mm. όταν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να πάει, αυτό σας το λέω από εμπειρία. Mm. Μου λένε, μου λένε, στο καφενείο που πάω και πίνω ένα εσπρεσάκο όταν τα τα αυτά πηγαίνω, και μου λένε. Κύριε Μαρία, τον θυμάσαι τον κύριο Τάδε, τον κύριο Δίνα. Λοιπόν, κοίτα, ε, ε, έχει πολύ πρόβλημα και βάζουμε τώρα κάτι και πάμε. Ξέρω κυρίες, ξέρω κυρίες που εγώ επειδή δεν μπορώ να μαγειρέψω, δίνω κάτι. ένα προϊόν, υπάρχουν κυρίες που μαγειρεύουν, και έχουν υιοθετήσει yeah, yeah. Ε, ανθρώπους mm. μέχρι και οικογένειες. Και θα σας πω και κάτι για να το ξέρετε. Εγώ δεν είμαι κρεατοφάγος. Πολύ σπάνια τρώω κρέας και αυτό κάνει ένα κατσικάκι και τέτοια. Λοιπόν, όταν πηγαίνω ζητάω να μου βάλουνε αφού το χωρίσω το περισσότερο κρέας ή την αυτή όταν δεν τρέπομαι δηλαδή <χω> Από τους ανθρώπους που είμαι στην παρέα Και τα παίρνω Και λέω Ότι είναι για τα ζωάκια μου τα ζωάκια, ναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι για τα ζωάκια μου Για τα ζωάκια μου τα βάζω σε σακούλα ναι. Τα, τα απομινάρια. Ναι. Αυτά που παίρνω έτσι Είναι για αυτή τη δουλειά και δεν, και δεν είμαι μόνη Είναι πάρα πάρα πολύ mm. Αν δεν το έκανε αυτή, αυτή Η απίστευτη Συνήθεια των Ελλήνων που σε μια μου συνέντευξη το 11 τους είπα Μην σταματήσετε να έχετε τη, τη, τη, τις γιορτές της παρέας Βάζοντας ρεφενέ, yeah. βάζοντας τραγάλια, ε, ελίτσες, yeah. ντομάτα, ό,τι θέλετε Έχει. Τραγουδήστε, πέστετε τραγούδι, πηγαίνετε για να επικοινωνείτε η παρέα είναι το νούμερο ένα στην ανθρώπινη... Είναι η σωτηρία μας. Ναι. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, Σε να πω ένα διαλυματάκι, να σωθώ κι εγώ, γιατί τα άτομα έρθαν εδώ, λένε ότι τους κατέβει και εγώ πρέπει να ζητήσω τη σωτηρία μου. Παρακαλώ. Αλμπέντο 14 τηλεί ακόμη, γιατί οι Έλληνες σωτηρδίασε εδώ μόνο στον Αλμπέντο, γιατί με την Τζάνη δεν καθαρίζει κανείς. Είναι γνωστό αυτό ότι σπάσει εδώ και χρόνια.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 Στα εωτηφίλιαλμπέτο14.com γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνη και ο κύριο Ανδρέας Γιαννουλόπουλο σήμερα εδώ πνεμωνολόγο. Άλλο τώρα, αυτό ήρθε εδώ να πάρουν τα χάπια μα. Πρέπει λοιπόν, λέει εδώ η Φιλενά, η δική σου: Μία φίλη τη, λέει, είχε δύο γάτε οι οποίε ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης Και την ώρα που γέναγε η μία, η άλλη την έλειφα από πάνω μέχρι κάτω την ώρα που ήταν η διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Είναι δηλαδή απίστευτο. Και ο φίλος μας ο Γιψελιώτης εδώ λέει Τι διόμορφη κατάσταση γατάσταση Λέει η φυσιολογική συμπεριφορά είναι Έχουμε εγκλωβιστεί στα τσιμέντα και τις οθόνες Και το φυσιολογικό μας φαίνεται περίεργο ή σπουδαίο Όποιος μπορεί να ζει κοντά στη φύση Σε επαφή με τα ζώα, τα αγαθά και λοιπά Όχι αυτά τα ζώα που κυκλοφορούν στον δρόμο Τα άλλα ε, Να το κάνει Λοιπόν, σχολίασέ το γιατί ανέλαβε τη ζωολογική κατάσταση. Από τώρα και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, που σου έχω δει στα Πατήσια μια μέρα. Έχω ραντεβού τη Μαρία, μου λέει: Αν περιμένει τη γωνία για να βγάλει να τα τα ζώα. Λέω: Εντάξει Μαρία, έχουν πλακώσει κάτι γάτε εκεί, του έχει βάλει να τρώνε. Και πάει προ τη γωνία που είναι ασθενό. Μου λέει: Τα ίσω και τα περιστέρια. Στην Πατσία να πάνω. Λέω: Ποια περιστέρια, δεν υπάρχει ούτε σπουργή τη. Λέει: Για ελάτε εδώ, φωνάζει. Και μαζεύονται από τι ταράτσε και από τι Δεν τα φωνάζω. Μόλι με βλέπουν και με γνωρίζουν, ε, Ελάτε εδώ, φώναξε. Κατεβαίνουν όλα. Ε, και τους είπα, Ελάτε. Και μου λέει, Μην προχωρά, Περιμένε, γιατί θα φοβηθούν Βγαίνει αυτή στη γωνία λοιπόν, Κατεβαίνουν 200 περιστέρια. από τι ταράτσε, τι φουλγκατοικίε, στην Πατησίου. Τώρα λέμε. Την κοιτάγανε, Λέει, περιμέντε Πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τροφή, γιατί την μαζί. Και του λέει, Περιμένε εδώ και κάποια περιστέρια. Στη δεν κουνιώταν κανένα. Πάει, φέρνει την τροφή, α και μόλι βγει και λέει Ελάτε εδώ, πα, πα Δεν το πίστευω αυτό που έβλεπα, Σου μιλά, δηλαδή. Ναι, δε, δε, δε, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, κλείσε αυτό και θα κλείσουμε θέλω, τον Ανδρέα σήμερα. Θέλω, θέλω να πω το εξή. Οι Έλληνε, οι παππούδε μα και οι γιαγιάδες μα, οι προγονεί μα, ήταν εξαιρετικά ζωόφιλοι. Έχουμε επιστολή του Πλουτάρχου που με την οθόρητη που είχε το κύρος ως αρχιερέας των Δελφών στέλνει στον διοικητή των ρωμαϊκών λεγεώνων μετά την κατάκτηση της Ελλάδος μία επιστολή και του λέει «Σε παρακαλώ μεταξύ άλλων να πεις στους στρατιώτες και τους συνοδούς τους να φέρονται στα ζώα, αλλά δεν λέει τα ζώα, τα λέει με το όνομά τους, στους ύπους, στις γαλές, στους και τα κτλ. Όπως οι Έλληνες, γιατί έτσι που τους συμπεριφέρονται, οι Έλληνες ανιώνται, θλίβονται. Λοιπόν, και έχουμε βρει στα νεκροταφεία να, να, να θάβονται μαζί με τα λόγα κτλ. Επιπλέον δεν σας λέω ότι στην ομοθεσία της δημοκρατίας, της αμέσου δημοκρατίας, ο φόνος αλόγου και σκύλου, που δεν είχε γεράσει, που δεν έπρεπε να γίνει, ε, είχε την ίδια ποινή με το φόνο ανθρώπου. Και επιπλέον να σας πω ότι η εκκλησία <χω> του Δήμου, όταν επέστρεψαν από την Σαλαμίνα, που τους είχε κάψει τα σπίτια όλα ο, ο, ο, ο Ξέρξης, λοιπόν, συνεδριάσανε από πού θα βρούν εξηλεία. Προσέξτε, αποφασίσανε και κάνανε από έμπειρου ομάδες και πήγανε στην Πάρνηθα, στον Ημιτό και στην Πεντέλη για να μαρκάρουν τα τα δέντρα που μπορούσαν να κοπούν. Επέστρεψαν την επόμενη μέρα και συνεδριάσανε και είπανε ότι δεν τους φτάνει η ξυλία. Αντί να πούν θα πάμε να κόψουμε και τα υπόλοιπα, υπόλοιπα σκεφτήκανε και στείλανε για συνδρομή ξυλίας πάλι που μπορούσαν να κοπούν στα Μέγαρα και στην Κόρινθο. Και μην... δεν πήγαν να κόψουν. Και δεν υπάρχει λαός που να έχει τέτοιες παραδόσεις και μύθους όπως ο ελληνικός για το τι πάθενε αυτός. Που κατέστρεφε ένα δέντρο Βέβαια Επίσης Σκληρή αυτόν, νομοθεσία με, ε, Ένα, ένα, ένα δευτερόλεπτο Θα τα πούμε αυτά Η σεπίρρωση είναι πολύ σημαντικό έπαιξε. Αυτό που είπε η κυρία Τζάνη Για την τιμωρία ε, Για οποίο έκοβε δέντρο Καταρχάς υπήρχε νομοθεσία προστασία της ελιάς Δεν το συζητάμε αυτό και ότι το λάδι ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε για 60 διαφορετικές θεραπείες, ενώ σήμερα το λάδι έχει καταντήσει για τους αγρότες που τους έχουν φτωχοποιήσει με συγκεκριμένο μηχανισμό να έχει περίπου την τιμή του νερού. Και αυτό ναι, είναι ναι. ντροπή για την Ελλάδα που ναι, είναι φάρμακο. Ναι. Πρόσφατη μελέτη για το λάδι ήρθε από την Αμερική. Η ελαιοκανθάλι που περιέχει μέσα αντιστρέφει την όσο του αλτσχάιμερ. Πρόσφατη μελέτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά για την τιμωρία των, των δέντρων η, η θεά Δήμητρα ε, ε, είδε κάποιον να κόβει ένα, ένα δέντρο Και οι νύμφοι που ήταν μέσα ε, έτρεχαν υποτίθεται το αίμα του δέντρου που κοβότανε Και η και χυμοί του και αυτό συνέχιζε να το κόβει Η τιμωρία που του έκανε ήταν ο έθω, έθωνας λιμός τι του έκανε, του, του, του προκάλεσε μια ψυχογενή βουλιμία τη μορία της Δήμητρας, να τρώει και να μην χορταίνει. Έφαγε τα πάντα τα τρόφιμα που υπήρχε στο σπίτι, έφαγε και τα παιδιά του και τη γυναίκα του και μετά έφαγε τις ίδιες σου τις άρκες και πέθανε. Τι σηματοδοτούσε ναι, ναι. αυτός ο μύθος. Ότι όποιο καταστρέφει ένα δέντρο, όπω είπε η κυρία Τζάνι, η τιμωρία είναι τεράστια, διότι η καταστροφή που προκαλεί στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, κόβοντα και καταστρέφοντα τη βιοπικιλότητα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά εμένα τώρα μου προκαλεί εντύπωση, εγώ και ο Τιμπετέλη, α Τα φυτά έχουν μνήμη και κρίση και μα ακούνε. Ναι, αλλά κάτσε τώρα, ρε παιδί μου. Θέλω να παρακολουθήσω όταν σου θέτω ερωτήματα. Άμα δεν απαντήσεις εσύ και ο κύριος κιώς απαντήσει εγώ και ότι μπεντέλη, ρε παιδί μου τα τελευταία 20 χρόνια φτιάχνω κάτι βιλάρε με πισίνα δεν αναβαθμίζω το περιβάλλον και οικονομικά δεν δημιουργώ να Οικονομικά, ναι, δεν το αναβαθμίσω. Nhưng... Δεν έχω ανάπτυξη, α πούμε, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να φανταστεί. Είναι κοντόφθαλμο και μοιοπικό αυτό να το πιστεύει κανεί, ότι, ότι υπάρχει ανάπτυξη, καίγοντα ή, ή, ή οικοπεδοποιήσει οτιδήποτε. Διότι οι κοινωνικέ επιβαρύνσει οι οποίε προκύπτουν από τι πλημμύρε και από την καταστροφή του περιβάλλοντο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερε από τα οποιαδήποτε έσοδα μπορεί να λυθούν. Η καταστροφή των πλασμάτων που είναι εκεί. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά βγήκαν επίσημα. Ε, στόματα επίσημα Στην καταστροφή της Μάνδρας Και λέει έφταιγε το νερό ναι. Που έτρεχε τα βουνά ναι. <laughs> και, η και όχι οι άνθρωποι Και η βροχή λέει που έβρεξε <laughs> Διότι ναι. έβρεξε πολύ σε συγκεκριμένο σημείο ναι. Αυτό μου θυμίζω... Γιατί δεν κάνουν του οι Ινδιάνους ναι, να ναι, κάνουν ναι. δεήσει να πάει το σύνθρωπο πιο δόρε, δόρε παιδί. Έφτεγε το νερό. Ε, λοιπόν, το ίδια, mm. την, την ίδια απόφαση έβγαλε ο πρώτος, ένας από τους πρώτους καθεστωτικούς επιστήμονες το 1932 ναι. στο Πιτσπουργκ, ο καθηγητής Τσόρτσιλ, ο οποίος επειδή έπεσαν οι από, από του θανάτου από καρκίνο από τα... Βιομηχανική ρήπανση του φθορίου που έβγαινε φθόριο ναι. από την Alluminum of America. Τα με... chemical trails, λες τώρα. Ορίστε. Από τα chemical trails, του ψεκασμού και όλα αυτά. Όχι, όχι. όχι, Α, όχι, όχι, όχι, από όχι. Εκεί. Καμία σχέση με αυτά. Μόλις. Λοιπόν, η Alcoa ήταν η Aluminium of America, το γκρουπ των μεγάλων βιομηχανίων του Pittsburgh ah, το 1932 yeah. λοιπόν επειδή πέθαιναν πάρα πολύ και παθαίναν ε, ε, ε, φθοριοχρωμάτωση των οδόντων mm -hmm. και, mm -hmm. και ε, ε, βλάβη στα οστά και θάνατη από καρκίνο από το φθόριο έβγαλε μελέτη ο Τσόρτσιλ ο καθηγητής πυρομενος, ότι το φθόριο δεν ήταν από τις βιομηχανίες, ήταν από το νερό του εδάφους ενώ το φθόριο έβγαινε από τα φουγάρα με τη βρύση και έπεφτει στο έδαφο. Έτσι. Είναι είναι το ίδιο μοιάζει και με τον Ερωτημάτου. Και μετά το βάλανε και στην Εδοντόπαστα για η να φτιάχνουν να δουν τέτοια φθόρια. Τώρα με Πού είπε, Ανδρέα, μετά. πριν. Ορίστε. Είναι η κατηγορία των επιόρκων των Ο, πουλημένων επιόρκων που του ανέφερε πριν. Τον Η τρίτη κατηγορία. Λοιπόν, έβαλα τραγούδι εξόδου. Και μια κουβέντα τελευταία από του δύο, ποιο θα τελειώσει με ενδιαφέρει, στου φίλου, του οποίου να ευχαριστήσω και να πω ότι μόλι περάσουμε την εκπομπή στον υπολογιστή, σε κάνα πεντάλεπτο δηλαδή, θα ξαναπεχθεί σε επανάληψη. Παρακαλώ. Τελευταία κουβέντα. Να. Δύο λεπτά έχει. Θέλεις... Εσύ και εσύ. Μαζί. Δύο λεπτά. Θέλει, Αντρέα, να του χαιρετήσει. Βέβαια να πούμε ένα χαιρετισμό Και εντάχει τι κάνετε στον οργανισμό που Που μας, που μας άκουσαν απόψε να και μας πείσα, να Ναι αυτό. το μέτωπο των επιστημόνων Λοιπόν ε, όφιλε η Ελλάδα Να το ιδρύσει Εμείς δηλαδή να το κάνουμε αυτό Διότι η πατρίδα μας Κινδυνεύει ε, πολλαπλώ και όχι μόνο Και όχι μόνο η πατρίδα η δική μας ε, Λοιπόν και όλος, ο, και όλος ο πλανήτης Η Ελλάδα λοιπόν που έχει Τη γνώση και την επιστήμη διότι εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, έχουμε τους περισσότερους επιστήμονες αναπληθισμό και, τους, και σε ποσοστό κατηρτισμένοι στις ειδικότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο. Και κάνουμε και εξαγωγή. Μωρα. Και κάνουμε εξαγωγή ε, και η ίδια η Γερμανία αναγνωρίζει ανερυθρίαστα ότι οι Έλληνες γιατροί ανέβασαν το επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαψης τρει φορές επάνω και τα παιδιά τα οποία τα σπούδασαν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και με χρήματα της οικογένεια και τα έχουμε παγκάγει το... Τα το... έχω, έχω εδώ στο ίντερνετ Στη Γερμανία ναι. ο κύριος Ανδρέας Μπαϊρακτάρη ήταν επικεφαλής ομάδας 90 επιστημόνων στην Ελλάδα τον, υπέβα, τον υπέβαλαν σε εξετάσεις για ειδικότητά του στα 60 του χρόνια Μετά από 10.000 εγχειρήσει ήθελαν να αποδείξεις πως είναι καρδιοχειρουργός Ζήτω η έτσι λοιπόν το κυρίαρχό μας μέλημα του μετά που είναι να ενημερώσουμε το λαό που έχει ε, σκοπίμως και οργανωμένα ε, έχει, ε, του έχουν παραποιήσει την πληροφορία και τη γνώση ναι. έτσι, διότι ο Σοκράτη είπε ότι αν τυχόν δεν γνωρίσεις την αλήθεια τότε δεν μπορεί να πράξεις σύμφωνα με το αγαθό δεν μπορεί να πράξεις σύμφωνα με το δίκαιο και να βρίσεις τη βέλτιστη λύση Τη βέλτιστη λύση. οπότε λοιπόν εμείς λοιπόν, θα ενημερώσουμε σε πρώτο επίπεδο με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία μπορούμε να έχουμε οργώνουμε ήδη την Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια με δικά μα έξοδα για να κάνουμε ομιλίες σ' για τελειώνουμε. Σάββατο, μπορεί να είσαι εδώ στι 8. Θα προσπαθήσω να είμαι, να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και θα καθορίσουμε για το Για να μα τα πει όλα, καλεσμένο πριβέ. Εγώ έχω μια εκπομπή την Κυριακή τετράωρη αλλά έχω τον καλεσμένο ήδη. Ναι. Οπότε, ή ένα Σάββατο ναι. που έχουμε χρόνο, ή μια Κυριακή, θα έρθει για να κάνει παρουσίαση ναι, ναι, ναι. εν συνόλου τη ε, διαδικασία που. του δικού σα έργου Λοιπόν. Καληνύχτα στους Ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για την... Εμείς την... Εγώ, για την τιμή που μας κάνα. Εγώ λοιπόν θέλω να υπενθυμίσω ότι την Κυριακή όλοι στη διαδήλωση κρατώντας το σύμβολο της καρδιάς μας, τη γαλανό λευκή μας. Αν μπορείτε βάλτε τη και με παραμανάκια... Πάνω στην πλάτη σας. Και αυτό θα είναι και μια απόδειξη ότι τα εθνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων υφίστανται παρά την οργανωμένη προπαγάνδα που έγινε το μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να καταργηθούν τα εθνικά χαρακτηριστικά και τα έθνη προκειμένου να επικρατήσει η παγκοσμιοποίηση. Κάτι που δεν μπορείτε να γίνει Υπό, και να το συζητήσετε. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Τζάνι που έρχεται εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ και μα ενημερώνει και ο κύριο Ανδρέα ε, Γιαννουλόπουλο θα είναι ενετάχθη θεωρητικά και ψυχολογικά στην ομάδα του Αλμπέντο και όχι μόνο θα είναι εδώ καλεσμένος ίσως το Σάββατο θα μου πει αύριο και κάποια άλλη μέρα θα είναι καλεσμένος εδώ τα πούμε ε, ε, όποιοι δεν ακούσαν την εκπομπή από την αρχή σε κάνα πεντάλεπτο θα την έχω έτοιμη να την ξαναβάλω να την ακούσετε ευχαριστώ πάρα πολύ